To a mysterious world of wonder, where the secrets of the night are revealed through the power of music. Embrace the unknown and let yourself be consumed by the energy of the night as we journey through the depths of imagination. Let us dance in the shadows and explore the mysteries that lie within. For tonight, we will be transformed. Ούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλακής. Σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στις 8. εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Οι συχνότητές μας προέρχονται από το υπερπέραν, σε μια συνεχή περιπέτεια γύρω από τη γη. Εκπέμποντας εκεί κάτω τα μηνύματά μας και σήμερα, την μεγάλη εορταστική εκπομπή μας, τη Χριστουγεννιάτικη, που είναι μια μικρή παράδοση που έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια, κάθε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, να κάνουμε μια μεγάλη εορταστική εκπομπή, εκπέμποντας εκεί έξω την μαγική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έρχεται. Εδώ, στο μυστικό σκάφο μας, καμφλαρισμένη όπως πάντα από τα ραντάρ των δυνάμεων κατοχή της γης που δεν μπορούν να μας εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό πλήρωμά μας εκπέμπουμε σήμερα τη μεγάλη εορταστική εκπομπή, τη Χριστούγεννιάτικη, του 2024 και για την πρωτοχρονιά επίση του 2025 του μυστικού διαστημικού σταθμού. Έχουμε ε, να φτιάξουμε ε, στις ώρες που θα ακολουθήσουν μια ωραία ατμοσφαιρική ε, κατάσταση με μουσικές ε, με πράγματα που θέλουμε να σα μεταδώσουμε για τα χριστούγεννα μας. Καλά χριστούγεννα σε όλους. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ και πάλι για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Ακούει κανείς εκεί έξω; Το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελή Γιουλάκη. Εκπέμουμε σήμερα μαζί με τη συγκυβερνητριά μου για όλου εσά, του συνταξιδιώτε μα μεγάλη ορταστική εκπομπή για τα Χριστούγεννα του 2024 και την πρωτοχρονιά που μα έρχεται του 2025 και εκπέμπουμε τι συγχρονιστέ μα εκεί κάτω, παραδοσιακά, όπω κάθε τρίτη στι 8 έτσι και σήμερα, και αυτέ αναμεταδίδονται μεταδίδονται προ του άγνωστου παραλύπτε του από το ίντερνετ ρέτριο. Αλμπίντο 14, επιλεγμένοι είστε από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο. Η ευχή μας για αυτά τα Χριστούγεννα, παραμονήχους του Γέννου σήμερα, είναι ένα άστρο, ένα άστρο που λάμπει στο σκοτάδι, είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Είναι αυτό που μας θυμίζει να ευχόμαστε προς τα άστρα «To a star like dreamers do», όπως λέει και το παλιό Disney κομμάτι. Ευχόμαστε σε όλους σας από το μυστικό διαστημικό σταθμό ελπιδοφόρα αστροφωτισμένα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευχή γιατί προέρχεται από τα άστρα στα οποία βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Συνταξιδιώτες μου, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς σας ευχόμαστε το άστρο των Χριστουγέννων να σας δίνει φως, ελπίδα, και καθοδήγηση και η μεγάλη μου ευχή είναι να είστε πάντα φίλοι του Βασιλείου των Ουρανών που σήμερα κατεβαίνει στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων και για τη δόξα του ύψιστου Θεού το σωτήριο νέτος 2025 έρχεται σαν ένα νέο από τώρα φως μες στο σκοτάδι που άφησαν πίσω τους εδώ οι δυσκολίες μας των περασμένων ετών Άλλωστε, ακριβώς αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο κάθε χρονιάς, από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, όπου είναι και τα φώτα, το φως σταδιακά υπερνικά το σκοτάδι, υπερισχύει. Διότι αμέσως λίγο πιο πριν νύχτωναν οι μεγαλύτερες νύχτες του κόσμου. Οι πιο σκοτεινές στιγμές του χρόνου, με στην καρδιά του χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει αυτό το θαύμα, φέρνουν και την ελπίδα του νέου φωτός και της νέας επερχόμενης άνοιξης, του ανοίγματο δηλαδή. Διότι ακριβώς από εκείνες τις σκοτεινές στιγμέ και μετά, ακριβώς τώρα, η νύχτα αρχίζει σταδιακά να μικραίνει. Το εκρεμές του σκότους έχει φτάσει στην απότατη άκρη του και αρχίζει ξαφνικά να αντιστρέφει την πορεία του. Για αυτό και όλα τα πράγματα άλλωστε, νομίζω εγώ, χαρακτηρίζονται από αυτόν τον εκρεμή μηχανισμό με την περιοδία των περιόδων τους που εναλλάσσονται. Και έτσι μετά τις οριακές εκείνες στιγμές του θριάμβου του σκότους η σκοτεινή νύχτα αρχίζει βήμα-βήμα να νικέται από τη φωτεινή ημέρα. Το σκότος αρχίζει πια ολοένα να χάνει τις μικρές μάχες στον πόλεμο με το φως, μέχρι φυσικά τον τελικό θρίαμβο τη Άνοιξης που θα κατατροπώσει ολοκληρωτικά τον σκοτεινό παγωμένο χειμώνα. Αυτές τις μέρες λοιπόν συνταξιδιώτες μου αυτό το μήνυμα θέλω αυτή τη στιγμή να εκπέμψουμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό αυτές τις μέρες ξεπροβάλλει φωτεινά μέσα από το σκοτάδι και γιορτάζει η αντίσταση. Ήταν σε εκείνες τις πιο σκοτεινές νύχτες του κόσμου και του χρόνου που μας έδωσε τη δύναμη να ενθαριθούμε για το επόμενο βήμα και να πολεμήσουμε μαζί της για το φως που έρχεται, ήρθε και τίποτε δεν μπορεί να το εμποδίσει πλέον. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς λοιπόν σας ευχόμαστε αυτό το άστρο, αυτό το φως των Χριστουγέννων να σας δίνει το φως και σε αυτό το άστρο να εύχεστε τις καλύτερες ευχέ σα. όπως τις ευχόμαστε και εμείς, όπως κάνουν όλοι η ονειροπόλοι, και όπω λέει και το παλιό καλό τραγούδι από την καταπληκτική ταινία Πινόκιο του Disney, When you wish upon a star, like dreamers do. Όταν έρχισε ένα άστρο, όπω το κάνουν οι ονειρευτέ, οι ονυροπόλοι, ακούτε και έξω φίλοι μου. Die. make no difference who you are, anything your heart desires will come to you, if your heart is in your dream, no reason. Ναι λοιπόν, έχουμε Χριστούγεννα και πάλι. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σας μιλώ από τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Τα Χριστούγεννα απλώνονται σαν μια φωτεινή γιορτή παντού. Όπως το βλέπουμε εμείς εδώ από ψηλά, με στη νύχτα, βλέπουμε τον χάρτη της γης εκεί κάτω, της υδρογείου σφαίρας και βλέπουμε ακριβώς αυτή την ελπίδα, αυτό το φως των Χριστουγέννων να απλώνεται σταδιακά σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε... Ο μισό πλανήτης μας, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ο Ειρηνικό Ωκεανός. Θα μπορούσε μάλιστα κάποιος εξωγηίνος να προσεγγίζει τη γη από την πλευρά που φαίνεται ο Ειρηνικός Ωκεανός. Δεν φαίνεται τίποτα άλλο. Είναι το, η μισή σφαίρα. Και να θεωρήσει ότι ο πλανήτης μας είναι ένας θαλάσσιος πλανήτης. Βλέπουμε ακριβώ τα Χριστόγεννα ακόμα να απλώνονται και σε αυτήν τη τεράστια όψη του Ειρηνικού Ωκεανού. Στη μέση του πουθενά. Στη μέση του πουθενά, στη μέση ακριβώς του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται η νήσος της Χαβάης. Η ωραία εξωτική μας Χαβάη. Σκεφτείτε λίγο κάτι. Μέχρι και στη Χαβάη, σε αυτά τα νησάκια στη μέση του πουθενά, στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, οι άνθρωποι εκεί κάνουν Χριστούγεννα σήμερα. Οι άνθρωποι εκεί αστροφωτίζουν τη ζωή του με τα Χριστούγεννα, εύχονται, ελπίζουν, Διακοσμούν την καθημερινότητά τους Τη ζωή τους Γιορτάζουν μαζί με τους αγαπημένους τους Τα Χριστούγεννα Στη μέση του ειρηνικού ωκεανού Και έχουνε μάλιστα Και μία στη γλώσσα τους Τα χαβανέζια που όπως έχω ανακαλύψει πολλά χρόνια τώρα Έχουνε στενή σχέση με τα ελληνικά Παραδόξως Αλλά αυτό είναι το θέμα μια αλλη εκπομπής εχουν και μία ευχή για τα Χριστούγεννα Όπως λέμε μερικρίσμα Αυτή στη γλώσσα τους το λένε λέ αυτό εύχονται αυτή τη στιγμή οι στη μέση του ειρηνικού ωκεανού που και αυτοί ακόμα κάνουν Χριστούγεννα και εύχονται μεταξύ τους μέλη καλή κυμάκα στη γλώσσα τους. Εσείς λοιπόν που δεν γιορτάζετε όπως θα έπρεπε τα Χριστούγεννα, σκεφτείτε αυτό, μέχρι και οι χαβανέζοι γιορτάζουν Χριστούγεννα στον ειρηνικό ωκεανό. Εσείς, εσείς φίλοι μου, και έτσι λοιπόν το μήνυμά μα για σας είναι από τα άκρα τα από τα τάκρα της στρατόσφαιράς μας στη γη στέλνουμε εκεί κάτω την ευχή μας αυτή τη στιγμή, για ειδικό λόγο όπως καταλάβατε, στα χαβανέζικα. μέλι καλή κοιμάκα Και θα ακούσετε και το κλασικό πλέον τραγούδι του Big Crosby μαζί με τις Andrew Sisters. Ακριβώς αυτό να σας εύχετε. «Μέλη καλή κοιμάκα μα μάκα». Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Kilekilekimaka is a thing to say On a bright Hawaiian Christmas day That's the island greeting that we send to you From the land where palm trees sway Here we know that Christmas will be green and bright The sun to shine by day and all the stars at night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 Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikelikimokka is a wise way to say Merry Christmas to you.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 Μελικαλίκη Christmas, a very Merry Christmas, a very, very Merry Merry Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο και σήμερα τη νύχτα ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ, είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και εκπέμπουμε τη μεγάλη εορταστική χριστούγεννιάτικη εκπομπή μας όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος το κάνουμε για τα Χριστούγεννα του 2024 και την πρωτοχρονιά του 2025 που έρχεται μαζί με τις ευχές μα σε όλους εσάς, για καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος που έρχεται, ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να γιορτάζετε και να χαίρεστε υγιείς, δυνατοί και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, με ελπίδα, μέσα στο φως, μαζί με τις οικογένειές σας. Και όπως βλέπουμε εμείς εδώ από ψηλά την υδρόγειο σφαίρα και κοιτούσαμε τη Χαβάη στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, επιτρέψτε μου να ρίξουμε λίγο... Τα φώτα μας στην αγαπημένη μου πόλη, τη γενέτηρά μου, τη Θεσσαλονίκη όπου και εκεί ακόμα ε, γιορτάζουν αυτή τη στιγμή ε, μαζί με τη Χαβάη, παραδόξως ε, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς ε, στη Θεσσαλονίκη τα κάλαντα τραγουδούν και γιορτάζουν οι άνθρωποι και τραγουδούν τα μακεδονικά κάλαντα τα οποία σας προσφέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή παραδόξως πάλι από το διάστημα Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Ταξιδιώτες μου, η μεγάλη χριστογεννιάτικη παραδοσιακά πλέον εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού. Είμαι ο Παντελής Μαζί με τη συγκυβερνητριά μου σας εκπέμπουμε εκεί κάτω τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται όπως πάντα από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς βέβαια είμαστε άνθρωποι του παράξενου. Ε... Έχουμε φτιάξει την ε, γήινη εκπροσώπηση του ΑΟΡΑ του Κολεγίου, τις εκδόσεις ΑΟΡΑ το Κολέγιο, που μπορείτε να τις επισκεφτείτε <coughs> στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, φυσικά, στο παράξενο. αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει και μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα, στο website του περιοδικού Strange. Εκεί θα βρείτε τις εκδόσεις ΑΟΡΑ το Κολέγιο και τα βιβλία που είναι διαθέσιμα, μέχρι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε συνεχώς να τα αυξήσουμε και μπορείτε να τα αποκτήσετε έχει πολλά ωραία βιβλία μπορείτε να τα αποκτήσετε παραγγελνοτάς τα και θα σας σταλούν κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο πάντα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με το παράξενο φυσικά και βέβαια το παράξενο είναι συνδεδεμένο με τα πάντα και είναι συνδεδεμένο και με τα Χριστούγεννα και με την Πρωτοχρονιά είναι ένα μεγάλο ταξίδι Τώρα για αυτό το ταξίδι, στο οποίο συχνά αναφέρομαι σε όλους εσάς που με παρακολουθείτε και σας λέω ταξιδιώτες μου, σε αυτό το μεγάλο ταξίδι έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες μας είναι πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από νομίζετε και έχουν υποθεί πολλά. Και τώρα μια και είμαστε πάρα μέσα στα Χριστόγεννα, να εγώ σκέφτομαι και το ταξίδι στο Ιξτλάν. Το ταξίδι στο Ιξτλάν είναι... Το τρίτο βιβλίο, γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 70, του Κάρλος Καστανέντα. Ε, ένα από τα καταπληκτικότερα βιβλία που έχω διαβάσει και από εκεί έχω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα για τον κόσμο του θαυμαστού, για τον κόσμο των θαυμάτων, για τον παράξενο κόσμο μας, ο οποίος φωτίζεται σιγά σιγά σήμερα και γιορτάζει, όπως καταλαβαίνετε, ε, εξαιτία της γέννησης του σωτήρα του, τα Χριστούγεννα. Ακούσα τι γράφει λοιπόν στο ταξίδι στο Ιξτλάν κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ σωστό κατά την άποψή μου μιλώντας ο Δον Χουάν, ο μέγας δάσκαλος, τον Κάρλο Καστανέντα. Για μένα ο κόσμος είναι πολύ παράξενος επειδή είναι τεράστιος, γεμάτος δέος, μυστηριώδης, ανεξερεύνητος, ακαταμέτρητος. Όλο μου το ενδιαφέρον ήταν να σε πείσω ότι πρέπει να αποκτήσεις υπευθυνότητα για το γεγονός του ότι βρίσκεσαι εδώ, σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο, σε αυτή τη θαυμαστή έρημο όπου μιλάμε τώρα, σε αυτό το θαυμαστό καιρό. Θέλω να σε πείσω ότι πρέπει να μάθεις, να κάνεις κάθε σου πράξη να μετράει, αφού θα βρίσκεσαι εδώ όπω φαίνεται μόνο για πολύ λίγο. Και μάλιστα... Πολύ λίγο για να μπορέσεις να είσαι της μάρτυρας όλων των θαυμάτων του κόσμου. Απέκτησε λοιπόν την υπευθυνότητα για τα πάντα και κάνε κάθε σου πράξη να μετράει. Φτιάξε μια αξιοθαύμαστη ιστορία με τη ζωή σου. Αυτά είπε ο Δόν Χουάν στον Κάρλος Καστανέντα, σε αυτό το ταξίδι για το οποίο μιλάμε, που στην προκειμένη περίπτωση έχει το τίτλο «Ταξίδι στο Ιξτλάν». Είμαστε όλοι μέσα σε μια μεγάλη περιπέτεια. Η πλοκή της περιπέτειας αυτής είναι μία. Είμαστε κάποιοι αθώοι άνθρωποι που δεν ξέρουμε τίποτα και ξαφνικά κάτι συμβαίνει, έρχεται στη ζωή μας και ξεκινάμε μια περιπέτεια, ένα quest, μια αποστολή να βρούμε κάτι. Όπως ακριβώς συμ, συμβαίνει στο Lord of the Rings, στον θρηλυκά ονομαζόμενο ελληνικά, άρχοντα των δάχτυλιδιών του J.R.R. Tolkien τον οποίο αγαπούμε πολύ εννοείται εμείς εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η αρχετυπική πλοκή, δηλαδή η πλοκή της Οδύσσειας η πλοκή όλων των μεγάλων θαυμαστών ιστοριών, όπως για παράδειγμα στο Lord of the Rings, όπου καλείται ο ήρωας να αντιμετωπίσει ένα σωρό δυσκολίες, ένα σωρό περιπέτειες, στην αναζήτηση του θαύματος, τελικά να το εντοπίσει, να το διασώσει και να το φέρει πίσω εδώ ανάμεσά μας. Ε, αλλά νομίζω ότι γι αυτά έχει να σας πει κάτι παραπάνω ο πολύ αγαπημένος μου Κρίστοφερ Λί. Ακούτε λοιπόν τώρα εδώ τον Κρίστοφερ Λί να σας το περιγράφει αυτό το πράγμα με τον ποιητικό τρόπο του J.R.R. Tolkien. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, αν τον ακούτε σήμερα, στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας. Χρόνια πολλά! για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 Συνταξιδιώτε μου, ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Και σήμερα, παραδοσιακά, όπω κάθε Τρίτη στι 8 το βραδάκι, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σα, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το παράξενο το πλήρωμά μα από το μυστικό σκάφο μα στο υπερπέραν. Μόνο που σήμερα είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, γιατί είναι The Night Before Christmas, η νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα, η παραμονή Χριστουγέννων που τη γιορτάζουμε σήμερα μαζί. Ή όποια άλλη μέρα ακούσετε αυτή την εκπομπή, ε, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strain θα βρείτε και ένα ειδικό player που όχι μόνο είναι το μεγάλο player που έχει τα αρχεία τα τελευταίων 60 εκπομπών μα, αλλά υπάρχει ένα ειδικό player που έφτιαξε η συγκυβερνήτριά μου, το οποίο πλέιρα και αυτό είναι χριστουγεννιάτικο και έχει μέσα αποκλειστικά τι προηγούμενε χριστουγεννιάτικε και πρωτοχρονιάτικε εκπομπέ που έχουμε κάνει. Τρει στον αριθμό, και αυτή είναι η τέταρτη που θα προσθεθεί σύντομα εκεί. Και μπορείτε να την ακούτε ένα πάσα στιγμή, χώρια που θα γίνονται σίγουρα και παραλήψεις από τον Αλμπίντο 14. Και έτσι λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα τα Χριστούγεννα με την εκπομπή μας αυτήν και προσπαθούμε να φτιάξουμε την ατμόσφαιρά σας με τις μουσικές μας και τα μηνύματά μας εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Εσείς τώρα τι πρέπει να κάνετε αφού εμείς τα κάνουμε όλα αυτά. Να σας πω. Εσείς... Θέλω να μιμηθείτε τους ονειροπόλους που εύχονται προς τα άστρα. When you wish upon a star όπως ακούσαμε νωρίτερα. Και να μην προδίδετε τα όνειρά σας. Τα όνειρά μα είναι το πρώτο βήμα για τα πάντα. Τα πάντα έχουν ξεκινήσει από ένα όνειρο, από κάτι που ονειρεύτηκε κάποιο, από κάτι που ήθελε πολύ να το κάνει, από τη φαντασία του. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Αφήστε τα όνειρά σας να σας καθοδηγήσουν προς την υλοποίησή τους. Μην προδίδετε τα όνειρά σα. Η ελπίδα δεν σα προδίδει ποτέ. Εσεί προδίδετε την ελπίδα. Τα όνειρά δεν έχουν προδώσει ποτέ κανέναν. Εμεί προδίδουμε τα όνειρά σα. Τα... Εμεί προδίδουμε τα όνειρά μα. Μην προδίδετε λοιπόν τα όνειρά σα. Και να σα φέρω ένα ωραίο, ωραίο ιστορίο, ένα ωραίο παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάθε 19 Δεκεμβρίου και μέχρι το τέλο τη ζωή του, ο Ρόμπερτ Γκόταρτ. 1880 κάτι, 1945, είναι ο πατέρας της πυραβλικής τεχνολογίας. Γι' αυτό και ονομάζεται Goddard Center, ένα από τα μεγάλα κέντρα της NASA. Κάθε 19 Δεκεμβρίου λοιπόν και μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Ρόμπερτ γιόρταζε την ημέρα εκείνη του 1899, όταν, 17χρονο τότε ακόμα, Σκαρφάλωσε πάνω σε μια κερασιά Όπως ακριβώς το έλεγε ο Ρόμπερτ Λουίς Στίβενσον Σκαρφάλωσε στην κερασιά Στο καταπληκτικό βιβλίο του μεταπήματα, The A Child's Garden of Verses ένα, α, παιδικο... Ο κήπος με τα ποιήματα ενός παιδιού Σκαρφάλωσε λοιπόν ο Ρόμπερτ Γκόνταρτ Πάνω σε μια κερασιά Και πάνω στο δέντρο βίωσε μια παράξενη εμπειρία ε, Πάνω στο δέντρο καθώ ήταν Είδε ένα αποκαλυπτικό όραμα το οποίο τον εξέπληξε και τελικά ήταν αυτό που τον ερέθησε να ασχοληθεί με την πυραυλική τεχνολογία και την εξερεύνηση του διαστήματος. Είδες στο όραμα λοιπόν πάνω στην κερασιά ένα όχημα που μετέφερε ανθρώπους ανάμεσα στη γη και στον πλανήτη Άρη. 27 χρόνια αργότερα ο Ρόμπερτ Γκόνταρτ κατάφερε να εκτοξεύσει ένα πύραυλο από το χωράφι τη θείας του. Και έτσι σιγά σιγά έγινε ο πατέρας της πυραυλικής τεχνολογίας, αρχής γεννωμένης από ένα όνειρο ή αν θέλετε από ένα όραμα πάνω στην κερασιά. Μην προδίδετε τα όνειρά σας λοιπόν, ποιος ξέρει πού μπορούν να σας οδηγήσουν. Μα ακούει κανείς εκεί έξω. Sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Κούτε το μυστικό διαστημικό στάθμο. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Σήμερα στην εορταστική μεγάλη εκπομπή μας για τα Χριστούγεννα του 2024 και την όμορφη πρωτοχρονιά που έρχεται και το 2025. Έχουμε ένα μήνυμα από έναν άλλο δικό μας άνθρωπο, τον J.G. Ballard, ένας... Ε από τους πατέρες ας πούμε τη σύγχρονης προσέγγισης στην επιστημονική φαντασία και στην μελλοντολογία. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ο Μπάλλαρντ, γι' αυτό και του δίνουμε σημασία στο μήνυμα του το οποίο το έστειλε κάποτε στο διάστημα και το πιάσαμε εμείς τώρα εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό στις συχνότητες και το εκπέμπουμε πίσω προς εσά. Ε, δώρο από το Radio Nowhere. Το μήνυμα του Μπάλλαρντ λοιπόν είναι αυτό. Πιστεύω στη δύναμη της φαντασίας, που αναδημιουργεί τον κόσμο, που απελευθερώνει την αλήθεια μέσα μας, που κρατά μακριά τη νύχτα, που υπερβαίνει το θάνατο, που δίνει γοητεία στους αυτοκινητόδρομους, που μας ταυτίζει με τα πουλιά, που μας σωθεί σε μεγάλες παράτολμες εξερευνήσεις, που μας κάνει, ό, να εμπιστευόμαστε, τους τρελούς. Μ ακούτε συνταξιότητε μου, αυτό είναι μεγάλο σημαντικό μήνυμα που έστειλε ο Μπάλα και το στέλνουμε πίσω σε εσά σήμερα παραμονή, παραμονή του γένων του 2024 από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Μακούτε. Under the trees where you won't be found And you're still dancing in the dark It makes you happy when you're down, down, down No one can see you spinning round and round And your feet, they keep on moving Even when the nights are cold When you wrote, will you still be dancing or into the dawn of the light? I haven't seen you for a while. You still look happy when you're down, down, down on moving to keep warm when the leaves turn brown and you're still reaching up to the sky it makes you happy when you're down down down i still believe that one day you will take off from the ground and your stars Singing love is coming down to those who care Hear the voices singing everywhere Singing love is coming down to those who care I got you a present. It's a thumb. Huh? Don't look away. Let the fear wash over you. I don't understand. That's the whole point. Now did you leave a plate of black coffee out for me? No. In the future, please leave a plate of black coffee out for me. Also in the past. <laughs> Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Ακούτε την εκπομπή μα, την οποία την εκπέμπουμε από το υπερπέραν, από το μυστικό σκάφο μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, που έχει επιλέξει και πολλέ από τι μουσικέ που εκπέμπουμε εκεί κάτω. Αλλά έχω και τη χαρά τη εδώ συνέχεια δίπλα μου, σε αυτή την παραμονή Χριστουγέννων, και τη χαρά μα αυτή προσπαθούμε να σα τη μεταδώσουμε και σε εσά με τι ιδιαίτερε ατμόσφαιρε που εκπέμπουμε. Η ευχή μα, έχουμε ακόμα μια ευχή. Είμαστε παράξενοι τύποι και έχουμε πολλέ παράξενε ευχέ να σα στείλουμε. Η παράξενη ευχή μα λοιπόν είναι να έχετε πάντοτε, σε αυτή την καινούργια χρονιά, την τύχη του Φρανκ Σέλακ. Τώρα θα μου πείτε, ποιο είναι αυτό ο Φρανκ Σέλακ, που, που θέλω εγώ να έχετε την τύχη του. Λοιπόν, είναι ένα πολύ παράξενο τύπο, ο οποίο έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών και ήταν από την Κροατία. Θεωρείται ομολογουμένος από όλους που γνωρίζουν την περίπτωσή του ένας ε, πάρα πολύ ή και ατυχής όπως το πάρει κανείς άνθρωπος. Ο εν λόγω κύριος λοιπόν, ο κύριος Φρανκ Σέλακ, ακούστε την τύχη του ή την ατυχία του, έχει επιζήσει από σοβαρό εκτροχιασμό τρένου από τον οποίο σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι. Επέζησε από πτώση αεροπλάνου από την οποία σκοτώθηκαν 119 άνθρωποι. Επέζησε από πτώση λεωφορείου σε ποτάμι, από, από την οποία πτώση σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι. Επέζησε από δύο παράξενες εκρήξεις του αυτοκινήτου του, από το οποίο και στις δύο βγήκε δευτερόλεπτα πριν εκραγεί ολοσχερός. Αν και στην δεύτερη έκρηξη, αν θυμάμαι καλά, άρπαξε λίγο φωτιά το μαλλί του και από εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο φαλακρό. Έχει επίση επιζήσει ο Φρανκ Σέλακ όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο ενώ περπατούσε αμέριμνος σε δρόμο του Ζάγκρεμπ. Επίση επέζησε και από παραλίγο σύγκρουση με φορτηγό, η οποία όμω οδήγησε το αυτοκίνητό του να πέσει στη χαράδρα, πτώση από την οποία και φυσικά σώθηκε ανέπαθος. Το κυνήγι με το θάνατο, σταμάτησε τελικά, ήταν ευεσματάρη, ήθελε να τον πάρει, αλλά αυτό ήταν πολύ τυχερό. Και το σταμάτησε λοιπόν ο θάνατο να τον κυνηγάει και σταμάτησε με αυτή του την πτώση που ανέφερα την τελευταία στον κρεμό, η οποία έγινε το 1996. Το 2003 πήρε ένα λαχείο ο άνθρωπος, και στο λαχείο του αυτό κέρδισε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Με ένα μέρος του αυτού του ποσού αγόρασε δύο σπίτια, ενώ τα υπόλοιπα τα δώρησε σε συγγενείς και σε αναξιοπαθούντες. Σαν να μην φτάνει αυτό, το 2012 αγόρασε ένα ακόμη Λαχείο, με το οποίο κέρδισε 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Και άλλα πολλά παράξενα σίγουρα θα έχουν συμβεί στη ζωή, την καταπληκτική αυτή του Φρανκ Σέλακ, του ανθρώπου που δεν το έβαλε κάτω και που πάντα γλίτωνε την τελευταία στιγμή και είχε αυτή την τεράστια τύχη. Αλλά δυστυχώ τα περισσότερα σίγουρα δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο αυτά που κατέγραψε η ειδησιογραφία, που τα συγκέντρωσα και σα τα μετέδωσα ω ευχή. Να έχετε πάντα την τύχη του Φρανκ Σέλακ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Μ' ακούει κανείς εκεί έξω. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Ο Παντελή Γιαννουλάκη εδώ, που μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφο μα, κατασκευάζουμε και εκπέμπουμε αυτή την μεγάλη εορταστική Χριστουγεννιάτικη εκπομπή, όπω κάθε χρόνο έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν οι προηγούμενε εκπομπέ, το ειδικό Χριστουγεννιάτικο Player, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλων τον ειδών τα strange άρθρα και τα strange βιβλία τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε, διαθέσιμα δικά μου βιβλία. Είναι πολλά τα εξαντλημένα βιβλία, μου προσπαθούμε να αυξάνουμε τη λίστα μα. Και να σα έρθουμε στο σπίτι σα, βέβαια, κρυφά από το Αόρατο Κολέγιο, με όλε τι ευχέ μα. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ παράξενοι τύποι και εκπέμπουμε τα παράξενα μηνύματά μα σήμερα εορταστικά, προσπαθώντα να ανοίξουμε τι καρδιέ σα στο θαύμα των Χριστουγέννων, αλλά και τη τύχη σα να έχετε επιβιώσει μέχρι τώρα, μέχρι το 2025, καλοσυχόντων πραγμάτων, σε μερικέ μέρε. Είναι μεγάλη τύχη που είμαστε ζωντανοί αν σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι δεν είναι. Από αυτό θα ξεκινάτε όλες τις σκέψεις σας και θα κάνετε αυτό που λένε οι Άγγλοι «Count your blessings», θα μετράτε τις ευλογίες σας και όχι τις κακομυριές σας ή τις ατυχίες σας ή τα εμπόδια τα οποία συναντάτε, τα οποία σας διαβεβαιώνω, όλα τα εμπόδια που συναντάτε στη ζωή σας είναι κατασκευασμένα έτσι για να πρέπει να τα ξεπεράσετε. Και πρέπει να βρείτε τον τρόπο. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Πώς ξεπερνάμε το επόμενο εμπόδιο. Δείτε το σαν ένα παιχνίδι πολύ περιπετειώδες που είναι η ζωή μας και χρειαζόμαστε μεγάλη ενίσχυση εξάνωθεν για να τα καταφέρουμε αλλά και μεγάλη εσωτερική ενίσχυση προσωπικά εμείς για τον εαυτό μας και για τους αγαπημένους μας. Να αντιστεκόμαστε στα εμπόδια, στις δυσκολίες, να μην παραδεινόμαστε. Και να μην ακούμε την ε, κακιά μάγισσα της δύση που γράφει στον ουρανό, στον μάγο του ως, Σαρέντερ Ντόρωθι, παραδόσου dorothy δεν παραδεινόμαστε, είναι η απάντηση. Και μπορείτε να βρείτε και ένα σχετικό κείμενό μου, το δεν παραδεινόμαστε, στο προσωπικό μου website, παντελήςιανουλάκης.com. Πάτε λίγο πίσω εκεί στο αρχείο και να το βρείτε, ας πούμε. Ε, δεν παραδεινόμαστε. Αυτό είναι το, το μήνυμα προς την κακιά μάγισσα της Δύσης. Ακριβώς επειδή είμαστε πολύ παράξενοι τύποι ε, εκπέμπουμε ένα μήνυμα μέσα από τους αιώνες, από τον Μπασίλιος Βαλεντίνου, έναν από τους νεογνωστικούς αλχημιστέ, ο οποίος έχει γράψει το αποδίδω στα ελλήνικα αυτό το καταπληκτικό ε, κειμενάκι Η γη, την βλέπουμε εκεί κάτω τώρα εμείς η γη δεν είναι ένα νεκρό άψυχο σώμα αλλά κατοικείται από ένα πνεύμα που είναι η ζωή της και η ψυχή τη.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 Αυτό το πνεύμα είναι που κατασκευάζει τα βουνά σαν κατοικίες. Ταξιδεύει με το νερό και με τον άνεμο, χαράζει τους τόπους, μορφοποιεί τα πάντα και οι τόποι μιλούν τη γλώσσα του. Αν δεν βλέπεις γύρω σου αυτό το πνεύμα, δεν βλέπεις τίποτε. Αυτό γράφει πριν από αιώνε ο Μπασίλιος Βαλεντίνος «για σένα» που από το αόρατο κολέγιο και το Radio Nowhere για να ακούσεις το μήνυμά του που εξέπτεμψε μέσα στους αιώνε και που το εκπέμπουμε εμείς πίσω σε σένα αυτά τα Χριστούγεννα. Όλα τα καλά πράγματα θα συμβούν γιατί πρέπει να συμβούν. Αν τα βοηθήσεις και εσύ λίγο. Στην Κρήτη λένε τα κάλαντα και μέχρι και στη Σιβηρία η Trans-Siberian Orchestra παίζει τη Χριστουγεννιάτικη μουσική της. Ακούστε και τα δύο. Μ' ακούει εκεί έξω. Καλην ίσπεραν άρχοντες, αν είναι ορισμό σας, Χριστού τη Θεία γεννήσει, να πως σας. Χριστός γεννάται σημερών, εν βυθλέν την πόλη, οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετη κτίσης όλοι, εν το σπηλαιό τι κτέται, εν φάτνει αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Μουσική Εκ της Περσίας έρχονται τρεις δώρα Αστρολαμπρό του οδηγεί χωρίς να λήψει ώρα. φτάσονται τεσει η Ιερουσαλήμ. Με ποθόν ερωτούση. Πού έγινε ο Χριστός να πα να τον αγρούσει. <Δια> Ο βασιλεύς η αμέσως εταραχθηκε και γίνε ότι πολλά φοβηθηκε Διαν τη βασιλεία μη του τι πάρει ο Χριστός και χάσει την αξία Κραζίτσι μαγούς και που ο Χριστός γεννάται Εις βυθλε μη όσοι διγάτε Τα τεκια να με μέλι και με γάλα. Το μέλι τρώνε αρχότες, αρχοντέ. Το γαλάι, αφετάδε. Και το μελί σοβαρό. Να λούζουν τι τσιράδε. Κεράψιλη, κεράλι Τερα καμαροφρίδα, τσερά μου, τον ήλιο κασού και τον πρωτοτοκό σου. Για δού στον έγεια, χτενιστών, βγειάστητων στο σχολείο του. Να τον ερείρει ο δάσκαλο με τρία κλωμάρια μόσου. Και να του χούξουν τα παιδιά. Μόρε μου σκοδαρμένε, μόρε να πουν τα γαράματα. Μόρε και που και ρακαμαρό τραχυλί και φεγκαρό μαγούλα και κρουσταλίδα του γυαλού και παχνί από τα δέντρα από τον έχει τον ιό το μοσκό, κανακάρι λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολείο και τον μπέπεις κι ο δάσκαλο τον έδειρε με ένα χρυσό βεργάλι και η κυρά με το μαργαριτάρι έχετε γιο στα γαράματα που το κοντήλι να του αξιώσει ο Θεός να βάλει πέτρα χείλη Είπαμε, ναι. Σας, να πούμε κι έτσι κόρης Έχετε κορείο μορφή Γραμματικός τι θέλει Μαν είναι και γραμματικός Πολλά προύτια γυρεύει Είπαμε <Τι> Ας πούμε και τσιβάλια βάγιας Άψε το κέρι Άψε και το λιχνερι, Και κάτσε και του σου δίσσε θα μας εφέρει: Για πάκι για λουκανικό. Για χειρινό κομμάτι Κι από το πυρό του τσου Να πιούμε μια γεμάτη Κι από τη μαυρή ορνιφά. Κανένα ένα αυγουλάκι κι αν το έχει κάνει η γαλανή κι από το πιθαράκι σου λάδι ένα κουρουπάκι κι αν είναι Βάσου με και τα σκάκι, φέρε πανιέρη καστανά Πανέρι κάρια, και και ηλικό κρασί να πούσουν τα παλικάρια. Κι αν είναι με το θέλημα, α πριμου περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σα να πούμε καλησπέρα. Για να είναι με το θέλημα, ας πριμου μου περιστερά, ανοιξετε την πόρτα σα, να πούμε καλησπέρα Αγαπητοί συνταξιδιώτε, μου είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σα μιλώ αυτή τη στιγμή από το Μυστικό Χριστουγεννιάτικο Διαστημικό Σταθμό. Κάνουμε την παραδοσιακή μεγάλη Χριστουγεννιάτικη και Πρωτοχρονιάτικη εορταστική εκπομπή μα, όπω κάθε χρόνο το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι και σήμερα. Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό εμφανίζεται είτε live είτε με όμορφε επαναλήψεις κάθε Τρίτη στι 8 στον Αλπίντο 14, ο οποίο αναμεταδίδει. Τι συχνότητές μας που έρχονται από πολύ μακριά σας διαβεβαιώνω. Σήμερα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα όλοι μαζί, εγώ και η συγκυβερνητριά μου, το μυστηριώδες πλήρωμά μας, όλα τα άστρα στον έναν ουρανό, μαζί και το μαγικό άστρο της βιτλέμ και μαζί με όλους εσάς, τους αστρανθρώπου εσείς που ενώ οι άλλοι είναι όπως λέει ο Όσκαρ με το κεφάλι μέσα στο βούρκο, κάποιοι κοιτούν προς τα πάνω τα άστρα. Και αυτή είναι η διαφορά που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Όλοι ζούμε, λέει, μέσα στο βούρκο. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι είναι με το κεφάλι κάτω, ε, ξέρετε πού, και οι άλλοι κοιτούν προς τα πάνω, τα άστρα. Και αυτό ίσως είναι το πρώτο βήμα για να βγουν από το βούρκο τελικά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό υπονοεί, άλλωστε, αυτό ο καταπληκτικός ατακαδώρος του παρελθόντο, ο Όσκαρ Βουάιλιντ, τον οποίον εκτιμούμε ιδιαίτερος. Και... Θέλουμε να σας εκπέμψουμε τώρα μία ψαλμοδία με μια ευχή να σταματήσει αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στην Ουκρανία. Ε, πάνω από τη Μόσχα περνάμε αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο και στέλνουμε εκεί τις μυστικές μας ενέργειες μαζί με αυτή την ψαλμοδία με την ευχή μέσα στους επόμενους μήνες που θα αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική να καταφέρει όπως το έχει δηλώσει ο ίδιος να σταματήσει τον πόλεμο αυτό και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει και θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος προς το παρόν όπως είπα το φως έχει αρχίσει να διακρίνεται μέσα στη νύχτα και η ψαλμοδία αυτή είναι στα Ρώσικα και έχει τον τίτλο «Μέσα στη σκοτεινή νύχτα» Α, το λέγαμε με ένα gothic τρόπο στα αγγλικά «In the dark night» και επειδή θα είναι στα Ρώσικα η ψαλμοδία θέλω λίγο έχω βρει μια μετάφρασή της, να σας πω με δυο λόγια τι λένε οι στίχοι της. Της ρωσικής αυτής ορθόδοξης ψαλμωδίας που θα σας παίξουμε σε λίγο. Κοιμήσου ίσου, κοιμήσου μικρό μου μωρό, κοιμήσου μικρό μου αστέρι. Ε, και θα σου τραγουδήσω τώρα εγώ, γλυκό μου μωρό, για τη μοίρα σου, για το πεπρωμένο σου. Και αυτή που το τραγουδούσε αυτό, η Παναγία δηλαδή, Ευγενικά φίλησε το μωρό και το κουνούσε στην κούνια του ε, Το έβαλε να κοιμηθεί και ήσυχα και όμορφα άρχισε να τραγουδάει Θα μεγαλώσεις γε μου, θα γίνεις μεγάλος Και θα βγεις έξω στον κόσμο μωρό μου Αλλά κοιμήσου τώρα ήσου μου, κοιμήσου μικρό μου μωρό Κοιμήσου μικρό μου άστρο ε, Και για το πεπρωμένο σου γλυκό μου σε σένα θα τραγουδήσω η αγάπη του Κυρίου και η αλήθεια του Θεού αυτά είναι που θα φέρεις με πίστη στον κόσμο στο λαό των ανθρώπων και η αλήθεια θα ζήσει μέσα στους αιώνε ε, και θα σπάσει τις αλυσίδες της αμαρτίας αλλά μωρό μου, γλυκό μου παιδί, στο γολγοθά θα πεθάνεις κοιμήσου όμως τώρα Ιησού μου, κοιμήσου μικρό μου μωρό κοιμήσου μικρό μου αστέρι για να σου τραγουδήσω για τη μοίρα σου Κοιμήσου μικρέ Ιησού, κοιμήσου στι, στη ρόδινη αγκαλιά μου. Σε σένα βλέπει με ελπίδα όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η ψαλμοδία που έχει τον τίτλο «Μέσα στη σκοτεινή νύχτα». Εκπέμπεται κάπου από τη Ρωσία και την Ουκρανία προς όλους εσάς. Είναι ορθόδοξοι λαοί και έτσι είναι ένας ορθόδοξος, πολύ όμορφος ύμνο που αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε και εμείς μαζί τους μέσα στη νύχτα με την ευχή να σταματήσει αυτός ο καταστροφικός πόλεμος το 2025. Αυτή είναι η ευχή μας, είμαι ο ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και εύχομαι να ακούτε εκεί έξω τα μνήματά μας μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Μου Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, όλου εσά που είστε επιλεγμένοι. Οι άγνωστοι παραλήπτε των συχνοτήτων μα, επιλεγμένοι από το αόρατο κολέγιο και το ρέντιο Nowhere σήμερα, τη νύχτα τη παραμονή των Χριστουγέννων του 2024, βλέποντα μπροστά μα την πρωτοχρονιά του 2025. Και ακούμε τις μουσικές που εκπέμπουμε, εγώ και η συγκυβερνητριά μου, με ιδιαίτερη χαρά που τις απολαμβάνουμε και εμείς και ελπίζω και εσείς μαζί μας και τα μηνύματά μας. Και όπως σας είπα, είναι η περίοδος αυτή που το φως υπερνικά το σκοτάδι. Όλα δείχνουν ότι το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμασταν, δεξιά μας ο δρόμος του φωτός, αριστερά μας ο δρόμος του σκότους, μιλάω για όλη την ανθρωπότητα και τον κόσμο, πέρασε μια κρίσιμη περίοδο για το πού θα γίνει η στροφή και έχουμε όλα τα στοιχεία στο Μυστικό Πόλεμο που δείχνουν ότι η φωτεινή θετική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο υπερνικά τις δυνάμεις του σκότους και έχουμε ήδη μερικά βήματα βέβαια πάρει την δεξιά στροφή τη στροφή στο μονοπάτι του σκοτου και εχουμε ηδη μερικα βηματα βεβαια παρει την δεξια στροφη τη στροφη στο μονοπατι του φωτος για τον κόσμο αυτό δεν είναι καθοριστικό. Θα μπορούσε να πάσα στιγμή να πισωγυρίσουμε πάλι στο σταυροδρόμι και να πάμε από την άλλη. Θέλει λοιπόν να το θυμάστε ότι έχει γίνει η στροφή αυτή. Πηγαίνουμε προ το φω. Τα πράγματα πηγαίνουν προ το καλύτερο. Η σκοτεινή αρνητική παράταξη και το σκότο έχει ιτηθεί σε πάρα πολλέ μάχε, καθοριστικέ σε πάρα πολλά επίπεδα, σε πάρα πολλά πεδία, από το προσωπικό μέχρι το παγκόσμιο. Και αυτό έχει γίνει με πολλή αγώνα από την αντίσταση του φωτός από τη φωτεινή θετική παράταξη με όλους τους τρόπους γιατί και αυτή όπως η σκοτεινή είναι επίσης παντού αλλά και μέσα σου για τα βήματα αυτά χρειαζόμαστε ενίσχυση πρέπει να Προχωρήσετε κι εσείς στα βήματα τα προσωπικά σα και να ενισχύσετε αυτά τα βήματα, ακόμη, ακόμη και με τη σκέψη σα. Δηλαδή, μπορεί να είστε ένα ανάπηρο άνθρωπο, ο οποίο είναι κάπου εγκλωβισμένο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και με τη σκέψη σου και τι ευχέ σου και τι προσευχέ σου και τι θετικέ σου στάσει και σκέψει, μπορεί πραγματικά να ενισχύσει, ακόμα κι εσύ, που λε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αυτά τα βήματα που έχουμε ήδη ξεκινήσει στον δρόμο του φωτό για την ανθρωπότητα. Σα διαβεβαιώνω ότι εάν δεν γίνει κάποιο πισωγύρισμα, αυτά τα βήματα θα αυξηθούν με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να τα ασφαλίσουμε ότι είμαστε όντως στο σωστό δρόμο. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, να πάνε έτσι. Ε... Η σκοτεινή νύχτα, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει βήμα-βήμα να νικέται από τη φωτεινή μέρα, και να ξεπροβάλλει παραδόξως μέσα στην καρδιά του χειμώνα η άνοιξη, το άνοιγμα για το οποίο μιλάμε. Λοιπόν, αυτές τις μέρες λοιπόν φίλοι μου που είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ταυτόχρονα για το χρόνο του κόσμου για την περίοδο του εκρέμους ξεπροβάλλει φωτεινά μέσα από το σκοτάδι και γιορτάζει ακριβώ η αντίσταση σε εκείνε τις πιο σκοτεινές νύχτες του κόσμου που μας έδωσε τη δύναμη να ενθαρρυνθούμε για το επόμενο βήμα και να πολεμήσουμε για το φως. Ε, κάποιοι ίσω νιώθουν ότι αυτός ο χρόνος για τον ερχομό του νικητηρίου μεγάλου φωτός περνάει βασανιστικά αργά και με πολλές δυσκολίες και εμπόδια. Φυσικά ο χρόνος είναι σχετικό και ανάλογος του πώ τον αντιλαμβάνεσαι. Θυμάμαι ένα αγαπημένο ποίημα λέει η νύχτα είναι μεγάλη για εκείνον που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στο κουρασμένο το μίλι φαίνεται μακρύ και οι εραστέ δεν χορτένουν το φιλί. Υπάρχει και κάτι, φίλοι μου, συνταξιδιώτες μου και φίλες μου, που δεν συνειδητοποιεί σχεδόν κανείς. Οτιδήποτε κάνουμε, ακόμα και στην πιο ασήμαντη καθημερινότητά μας, είναι απίστευτα σημαντικό, ακόμα και η παραμικρότερη κίνηση, γιατί μέσα από τις πιο απίστευτες και μακριές αλυσιδωτές αντιδράσεις αντόμινο επηρεάζει μια τεράστια σειρά γεγονότων στην ουσία αλλάζοντας τη μορφή ε, των ανθρώπων γύρω μας τη μορφή του κόσμου, της ανθρωπότητας και ακόμα και του ίδιου του σύμπαντος σε αυτό υπάρχει και κάτι απόκριφο το ίδιο όπως είπα ισχύει και για τις σκέψεις μας που είναι το πρώτο βήμα για τα πάντα εδώ που είμαστε τα περισσότερα πράγματα που βλέπετε γύρω σας είναι εντελώς εφήμερα. η προσωπική στάση μας όμως, η αντίσταση μας, το πνεύμα μας, η σκέψη μας, η ελπίδα μας, η φωτεινή προσδοκία μας, η φωτεινότητά μας και η ακεραιότητά μας είναι αυτά που μετράνε αληθινά, καθώς όλα χάνονται και φεύγουν, καθώς όλα τα άλλα εμφανίζονται, έρχονται, φεύγουν. Είναι σημαντικές λοιπόν οι ευχέ μας. Σας ευχόμαστε εκεί κάτω, φίλοι μου, καλά Χριστούγεννα, καλό φως. Ακούστε το ρυθμό που μας οδηγεί στο νέο δρόμο. Το χτυπάει ένας μικρός την σήμερα, The Little Drummer Boy, τον ακούει κανείς εκεί έξω. king to see for rum, rum, rum, Our finest gifts we bring for -ru a rum, To set. Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη, σε μια εορταστική Χριστουγεννιάτικη εκπομπή, παραδοσιακά πλέον όπω κάθε χρόνο, σήμερα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, όπου εκπέμπουμε εκεί κάτω τι συχνότητέ μα, τα μηνύματά μα, τι μουσικέ μα μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, με ιδιαίτερη χαρά για τα Χριστούγεννα του 2024 και την πρωτοχρονιά, την υπέροχη πρωτοχρονιά που έρχεται για να ξεπροβάλλει το πολύ καλό και φωτεινό νέο έτο όπω όλοι ελπίζουμε δυναμικά. Έχουμε, φίλοι μου και φίλες μου, μια φλόγα μέσα μας. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε ένα φως, το δικό μας φως. Και ο αγώνας μας είναι η διάδοση της φλόγας αυτής. Ε, κάποτε κάναμε τα πάντα για να τη διαδώσουμε. Ο καθένας προσωπικά και εγώ έχω κάνει επίσης πολλά για αυτό. Τώρα, εδώ και πολύ καιρό, ο αγώνας γινόταν για να μη σβήσει η φλόγα. Προσέξτε. Παλιότερα κάναμε τον αγώνα για τη διάδοση της φλόγας, του φωτός αυτού και πλέον σε αυτή την ε, ε, λαμπαδιδρομία ε, και τώρα εδώ και πολύ καιρό ο αγώνας γίνεται για να μην σβήσει η φλόγα αυτή, να μην σβήσει το φως. Και πλέον για πρώτη φορά οι νίκες του φωτός είναι τόσες πολλές που ξαναγίνεται ο αγώνας πλέον όχι απλά για να μην σβήσει το φω, αλλά για να διαδοθεί και πάλι σε όλο τον κόσμο η φλόγα αυτή το πρόβλημα βέβαια είναι ότι πλέον όλα γίνονται από τους σκοτινούς για να σταματήσει το μήνυμα να διαδίδεται στις επόμενες γενναίες. Εκεί έχουν εστιαστεί, στις επόμενες γενναίες. Σου λέει εσείς θα πεθάνετε, τα παιδιά σας είναι δικά μου. Και να σταματήσει το μήνυμα να διαδίδεται στα παιδιά. Το πεδίο μάχης μας είναι η συνείδηση και η εστίαση της προσοχής. Και γι' αυτό... Άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα ταμπλό πολύ μεγάλων μαχών πλέον είναι το ταμπλό της πληροφορίας. Τα καλά όμως και τα άξια της ανθρωπότητας είναι η κυβωτός μας και διαμορφώνουν παραδοσιακά, σταθερά, αξιακά την στάση μας. Αυτή είναι η κληρονομιά μας, τα καλά και τα άξια της ανθρωπότητας και καλούμαστε τώρα να την δικαιώσουμε την κληρονομιά αυτή. «Αντάστρα περάσπερα» είναι το μότο των απανταχού. Αστροναυτών και αεροπόρων προ τα άστρα μέσα από όλε τι δυσκολίε. Εμπνευστείτε, συνταξιδιώτε μου, και ενθαρρυνθείτε από τι δυσκολίε των μεγάλων πνευματικών ανθρώπων. Όπου και αν μελετήσετε του μεγάλου πνευματικού ανθρώπου τη ανθρωπότητά μα και τη ιστορία μα, θα δείτε τι μεγάλε δυσκολίε που αντιμετώπισαν. Και θα πρέπει να ενθαρρυνθείτε ότι ακόμα και οι αξιότεροι άνθρωποι του κόσμου αντιμετώπισαν όλε αυτέ τι δυσκολίε. Και έτσι λοιπόν, να σα εμπνεύσει αυτό να αντιμετωπίσετε και τι σίγουρα μικρότερε δικέ σα. Μάλιστα, αυτό το έχω καταδείξει σε όλο το μεγαλείο, ελπίζω και πιστεύω, στο βιβλίο μου Η αλήθεια για του αρχαίου Έλληνε φιλόσοφου. Όπου εκεί καταδεικνύω κυρίω αυτό. Έχω γράψει για λόγο αυτό το βιβλίο, για να καταδείξω τα βάσανα που πέρασαν οι αξιότεροι από εμά, σοφοί αρχαίοι άνθρωποι, οι οποίοι μα εμπνέουν μέχρι σήμερα εμά του Έλληνε. Και εκεί θα δείτε την παράξενη ζωή του, το παράξενό κατεστημένο που αντιμετώπισαν τις δυσκολίες, τις θανάτικες καταδίκες, το κυνήγι που έκαναν από τον αρχαίο κόσμο, από την αρχαία Ελλάδα που όλοι θαυμάζουμε, η οποία δεν ήταν φιλοσοφική δυστυχώς. Αυτό θα το διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο μου, τα βάσανα και την παράξενη ζωή και το έργο, την αλήθεια. Για του αρχαίου Έλληνε φιλόσοφους μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, όπου εκεί θα δείτε και το ειδικό μικρό player που έχει φτιάξει η συγκυβερνήτριά μου με τι χριστουγεννιάτικε εκπομπέ που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Στο player αυτό θα προσθεθεί και η σημερινή εκπομπή για να έχετε ε, μια μεγάλη ακρόαση χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, αυτή την εορταστική περίοδο, στην οποία σα στέλνουμε αληθινά από την καρδιά μα τι καλύτερε φωτεινέ ευχέ μα σε όλου σα, όλοι εσεί που μα ακούτε. Αν μα ακούει κανεί εκεί έξω, βέβαια. Μακούτε, Ακούστε τι συμβαίνει, για παράδειγμα, όπου τα μικρά παιδιά κάπου στην Πελοπόννησο τραγουδούν ακόμη τα κάλαντα της Πελοπόννησου. Παραδοσιακά, μα ακούει κανεί εκεί έξω. <Τι> heard on high, sweetly singing on er the plains, and the mountains in reply, echoing their joy and come on let's sing loud. Bye. Ούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη σε μια χριστουγεννιάτικη, εορταστική, μεγάλη εκπομπή σήμερα που είναι Παραμονή Χριστουγέννων που ελπίζω να ακούγεται για πολύ καιρό ακόμη από του συνταξιδιώτε μου. Όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι, μου άρεζαν πολύ τα παιδικά τρενάκια και είχα μάλιστα εγκαταστήσει σε όλο το παιδικό μου δωμάτιο στις διοδρομικές μικρές γραμμές όπου έτρεχαν τα μικρά τρένα που μου είχε πάρει ο πατέρας μου και εγώ έφτιαχνα με γύψο, ε, βουνά ε, με διάφορα φυλλαράκια έφτιαχνα δάση ε, είχα ε, μακέτες από σπιτάκια ε, στρατιωτάκια που έβαζαν και τον πληθυσμό στους σταθμού, στους κάτοικους των χωριών από όπου περνούσαν τα τρένα αυτά κλπ. Ακούστε κάτι ελπιδοφόρος εσείς που θέλετε να μάθετε κάτι για τη δύναμη των παιχνιδιών η πρώτη ατμομηχανή που φτιάχτηκε ήταν ένα παιδικό τρενάκι δεν ήταν ένα μεγάλο τρένο καταλαβαίνετε τι σας λέω ήταν μια μινιατούρα κατασκευάστηκε το 1798 από έναν πρώην έμπορο πλιαρίων και εφευρέτη τον Τζον Φίτς μην μπορώντα να ζήσει ο Τζον πουλώντας τα συμβατικά πλιάρια της εποχής τα οποία δεν πήγαιναν καλά οι πωλήσει τους άρχισε να πειραματίζεται στην κατασκευή ατμοκίνητων οχημάτων σε μικρή κλίμακα επειδή δεν είχε τα χρήματα ο άνθρωπος για μεγαλύτερη κλίμακα και έφταχνει έτσι μικρά ατμοκίνητα παιχνίδια Ο Φίτς, λοιπόν με την επιμονή του ή έστω αν θέλετε τη λανθάνουσα αγωνία του εμπορικού δαιμονίου για τα προστοζήν εφήβρε την πρώτη ελεύθερα κινούμενη σιδηροδρομική ατομομηχανή σε μικρή κλίμακα, σε ένα παιδικό τρένακι αλλά και ταυτόχρονα εφήβρε αναπόφευτα το πρώτο κινούμενο μοντελικό τρένο ταυτόχρονα Αμέσως μετά μάλιστα ο ίδιο, εφήβρε και το πρώτο μικρό ατμόπλιο Δεν είναι φίλοι μου παράξενο που όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα μοντελικά τρένα έχουν εμπνευστεί από τα μεγάλα τρένα. Ενώ στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί το αντίθετο. Τι παράξενος και τι υπέροχος που είναι ο κόσμος μας. Και να και κάτι να σας πω που συνέβη ε, 47 χρόνια αργότερα από αυτό. Το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε με το σύστημα του πρωτοεμφανιζόμενου τηλέγραφου δηλαδή στην πρώτη τηλεγραφική γραμμή που κατασκευάστηκε για αυτό το σκοπό... εκπέμφθηκε το πρώτο μήνυμα αυτό από την αίθουσα του Ανωτάτου δικαστηρίου της Washington D.C. Προ... στην Αμερική προς τη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ... το 1844 από τον εφευρέτη φυσικά του τηλεγράφου, τον Σάμιουελ Μόρσ... έχει μήνυμα, σήμερα και ο κώδικας του Μόρσ που λέμε... οποίο χρησιμοποιούνταν για τις επι... τηλεγραφικές επικοινωνίες... Ο Σάμολ Μόρς λοιπόν ο φιβρέτης του τηλεγράφου εξέπεψε και το πρώτο τηλεγραφικό μήνυμα ever το 1844 φυσικά σε κώδικα Μόρς. Το παράξενο είναι ότι αυτό το πρώτο τηλεγραφικό κωδικό μήνυμα ήταν κάτι εξίσου κωδικό. What hath God wrote τι έγραψε ο Θεός ήταν το πρώτο τηλεγραφικό μήνυμα που εκπέμπθηκε ποτέ. Μιλώντα για εφιβρέσεις Σκέφτομαι και την συγκινητική ιστορία του μεταξύ πολλών άλλων καταστάσεων που τον αφορούν την συγκινητική ιστορία του μεγάλου εφευρέτη Τόμας Έντισον ο οποίος ο Καημένο υπέφερε από πολύ νωρίς τη ζωή του από μερική κόφωση ήταν η μήκοφος. για να αντιμετωπίσει αυτή την κόφωση δίδαξε στη μέλουσα γυναίκα του τον κώδικα Μόρσ όταν αυτή έμαθε να δέχεται αλλά και να στέλνει μηνύματα στον κώδικα μόρ. Τότε ο Έντισον της έκανε πρόταση γάμου χτυπώντας κωδικά με το μήνυμα της πρότασης γάμου το χέρι του στο χέρι της. Τα -τα -τα -τα -τα -τα. Αυτή του απάντησε με τον ίδιο τρόπο δεχόμενη την πρόταση γάμου του. Όταν παντρεύτηκαν συνέχισαν να μιλούν με τον κώδικα Μόρους ενώ όταν πήγαιναν στο θέατρο συνταξιδιώτες μου η κυρία Έντισον τηλεγραφούσε τα λόγια των ηθοποιών Χτυπώντα το χέρι της στο πόδι του άντρα της, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να τους ακούσει καλά. Αυτό ήταν μια συγκινητική στιγμή αγάπης αυτή της γυναίκας προς τον αγαπημένο της άντρα και είχανε την κωδική αγάπη τους που στην προκειμένη περίπτωση ήταν τα σήματα Morse. Ζούμε σε έναν μαγικό κόσμο στον οποίο, αν μπορείτε να το δείτε με τα σωστά μάτια, επικρατεί παντού η αγάπη η ελπίδα και η πίστη. Αυτά πρέπει να δυναμώσετε με την πρόφαση, την σημερινή τη παραμονή των Χριστουγέννων. Μπορούμε στα αλήθεια να το κάνουμε στον εαυτό μα και στου γύρου μα σήμερα, τώρα. Αυτό ευχόμαστε σε εσά από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και αναρωτιόμαστε αν καταλαβαίνετε τι σα λέμε ακριβώ σε αυτά τα μηνύματά μα. Closer, Santa Claus, ride right on this way. Under Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Εκπέμπουμε και κάτω την εορταστική κρυστογενιάτικη εκπομπή μας, όπως κάθε χρόνο, όπως το έχουμε κάνει παράδοση, έτσι και σήμερα. Κάθε Τρίτη οκτώ 8, εδώ ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14, γιορτάζοντα τα Χριστούγεννα με μια μαγική ατμόσφαιρα που προσπαθούμε να φτιάξουμε από το υπερπέραν και να τη στείλουμε μέσω τη επιλογή των ακροατών μα του Radio Nowhere σε όλου εσά. Μου αρέσει συνταξιδιώτο μου πολύ ένα αστείο το οποίο έχει πει ο Άινστιν ότι η πραγματικότητα δεν είναι παρά μία παρέστηση, αλλά αν και είναι μία πολύ επίμονη παρέστηση. Ο μπαμπάς του σύγχρονου ιδεαλισμού, στον, με τον οποίο τασόμαστε υπέρβευε, ε, στη φωτεινή θετική παράταξη στο μυστικό πόλεμο, είμαστε ιδεαλιστές, ο μπαμπάς του σύγχρονου ιδεαλισμού, ο φιλόσοφος Μπέρκλη, έλεγε «Όλα τα αντικείμενα του ουρανού και της γης με μία λέξη, όλα όσα συνθέτουν το μεγαλειώδες οικοδόμημα του κόσμου και του σύμπαντος δεν έχουν καμία υπόσταση χωρίς το πνεύμα. Αν εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι πραγματικά ή δεν υπάρχουν στον νου μου ή στο νου κάποιου άλλου όντω, τότε είτε πράγματι δεν υπάρχουν είτε υπάρχουν μονάχα μέσα στον υπερνού κάποιου αιωνίου πνεύματος. Φυσικά ο Μπέρκλη, ο επίσκοπος Μπέρκλη δεν ήταν ο μόνος που μίλησε για αυτό το ζήτημα. Ο Άγιος Αυγουστίνος παρακαλώ, διατύπωσε γύρω στο 400 μετά Χριστόν τον εξή προβληματισμό. Προσχωρά όλων εμά των ιδεαλιστών λέει ο Άγιο Αυγουστίνος. Όταν ένα υλικό πράγμα ειδωθεί με τα μάτια του νου δεν είναι πια υλικό πράγμα αλλά ένα καθρέφτισμα αυτού του πράγματος. Και η μονάδα που αντιλαμβάνεται αυτό το καθρέφτισμα στο νου δεν είναι ούτε υλικό σώμα, ούτε το καθρέστισμα του φυσικού αντικειμένου. Καλό. Έχουμε μάθει πολλά για όλα αυτά από τους μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους. Δύο παραδείγματα εγώ κατέθεσα τώρα εδώ και θα ακούσουμε τη φωνή του συγχωρεμένου Ρόμπερτ Άντων Βίλσον ο οποίος υπήρξε ένας από τους μεγάλους βασκάλους μας και έχουμε χωραφημένη τη φωνή του, που μας λέει κάτι ανάλογο, και έπειτα ε, να σας υπενθυμίσω ότι ο Σάντα Κλάου, ο λεγόμενος Άγιος Βασίλης, υπάρχει και σας φέρνει τα δώρα του. Τώρα, εσείς που δεν πιστεύετε στο Σάντα Κλάου, που δεν πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη, δεν θα πάρετε δώρα. Και Σάντα Κλάου is coming to town, αφού ακούσουμε ε, το μήνυμα που έχει να σας πει, Or Robert Danton Wilson Apoto Hiperperan Makwika ni se kiek. The sad man lives in a sad world, the happy man lives in a happy world, the angry person lives in an angry world. At the end of the valley of decision, there is always choice. Reality is what you can get away with. If you can't get away with it, it ain't real. Watch out! You better not cry, better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list, he's checking it twice He's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping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 For goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town Yes, he's on his way He's got toys all over the sleigh Santa Claus is coming to town Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω, μέσα από τις συχνότητε του Αλμπίτο 14, του ίντερνετ Radio που παρουσιάζει τις εκπομπές μας κάθε Τρίτη στις 8, έτσι και σήμερα, όμως τώρα με τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας και βλέποντας μπροστά την πρωτοχρονιά. Σας ευχόμαστε όλους καλά Χριστούγεννα ευτυχισμένος ο καινούριο χρόνος που έρχεται και να μην χάνετε ποτέ τα όνειρά σας, τη φαντασία σας, την ελπίδα σας και την προσωπική αξιοπρέπεια και την ακέραιη στάση σας με τις άξιες αρχές, τη κληρονομιάς, της αξιόλογης ανθρωπότητας. Και εμείς εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτρια μου και το πολύ παράξενο πλήρωμά μας ε, Εκπέμπουμε τα μηνύματά μας και τις μουσικές μας που τις περισσότερες επιλέγει η συγκυβερνήτρια ε, στα πλαίσια της ε, πολύχρονης strange δραστηριότητάς μας που έφτασε στο ζενίθ της προφανώς ε, όλα αυτά τα σχεδόν 30 χρόνια του περιοδικού strange ή όπως μου άρεσε πάντα να το λέω το περιοδικό strange γιατί πήγαινα σε ένα περιπτέρα και ζητούσα το στρέιντς και μου έλεγε «Τι είναι αυτό, δεν το έχουμε». Ε, και μετά όταν προσπαθούσα να το εξηγήσω τι ζητάω, μου έλεγε «Α, το Strange θέλεις». Ε, και έλα να το πάρεις από πίσω, λέει «Κρυφά, ας πούμε, γιατί είναι απαγορευμένο το περιοδικό αυτό, γράφει το απαγορευμένο περιοδικό πάνω, οπότε δεν το βγάζω έξω». Λοιπόν, τι έχω να πω εγώ για το περιοδικό στρέιντς. Ε, τι να πρωτοπώ. Κάποτε θα πρέπει να διηγηθώ τη μεγάλη οδύσσεια του περιοδικού Strange και την προσωπική μου μέσα σε αυτόν. Αλλά αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Τι σημαίνει το Strange; Για μένα ίσως, αλλά και για πολλούς από τους αναγνώστες του. Πάρε 15 τέφη. Ας πούμε έχει βγάλει το, το Strange μέχρι τώρα 176 τέφη. Πάρε όμως 15 από αυτά. 15 τέφχοι του περιοδικού στρέιντς και τυχαία, με δικό σου τρόπο, αριθμισέ τα από το 1 ως το 15, γιατί πήρε 15 τεύχοι, δεν έχει σημασία ο αριθμός του τεύχους. Εσύ τα τεύχοι που διάλεξε. το πρώτο ονόμασέ το 1, το δεύτερο 2, 2 και λοιπά το 15. Και τοποθέτησέ τα σε ένα ράφι, το ένα τεύχος δίπλα στα άλλα, από τα 15 τεύχοι, με αυτή τη σειρά που επέλεξες. Τώρα, για δέστα πάνω στο ράφι. Αν προσπαθήσεις να αλλάξεις την τοποθέτησή τους, βάλει. Να τα βάλεις ανάποδα από το 15 ως το 1 ή αλλάζοντα τυχαία συνδυασμού αριθμών δηλαδή τα βάλεις 5, 8, 10, 14, 3 κλπ Άσομαι, κάνοντας, αλλάζοντας συνεχώς τυχαία συνδυασμούς και το κάνεις με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που υπάρχουν για να το κάνεις και αλλάζεις τη σειρά της τύχησης μια φορά κάθε ένα λεπτό θα χρειαστείς 2.487.996 χρόνια για να το κάνεις Αυτό έχω να πω εγώ για το Strange, το περιοδικό Που συνεχίζει αυτή τη στιγμή σε ηλεκτρονική μορφή Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και να ε, δείτε όλα τα άρθρα, ε, τις μουσικές, τις προτάσεις, ε, τις δημοσίευσεις, τα βιβλία που διατίθονται και όλα τα άλλα που υπάρχουν και φυσικά το player του μυστικού διαστημικού σταθμού στο περιοδικό Strange στο ίντερνετ. Ελπίζω σύντομα να καταφέρουμε να βγάλουμε ε, ε, ε, τεύχη του Strange έντυπα. Το προσπαθούμε εδώ και καιρό, είναι δύσκολο. Αλλά τα εμπόδια, όπως είπα, είναι φτιαγμένα γι' αυτό, για να ξεπερινιούνται και έτσι λοιπόν καθώς θα χρειάζεσαι 2.487.996 εκατομμύρια 487.996 χρόνια για να κάνεις όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τύχησης πάνω στο ράφι αφού των 15 μόνο τευχών του Strange το μήνυμα είναι σταματήστε το υπικό μα ακούει κανείς εκεί έξω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 Εδώ λοιπόν εδώ είμαστε στη Χριστουγεννιάτικη παραδοσιακά εκπομπή μας στην Παραμονή Χριστουγέννων του 2024, θα μας ακούνε κάποτε στο μέλλον ε, τι εκπέμπαμε τα Χριστούγεννα του 2024. Όπως ήδη μας ακούνε στο μέλλον, ακούγοντας τις παλαιότερες εκπομπές μας τις οποίες μπορείτε να τις ακούσετε στο ειδικό player που έφτιαξε η συγκυβερνήτριά μου στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, ένα μικρό πλευεράκι που έχει μόνο τις ερωταστικές εκπομπές μας, τις οποίες θα προσθεθεί και αυτή. Για τους μελλοντικούς ακροατές. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα προς το μέλλον. Ε, καθώς είμαστε εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό Και κοιτούμε κάτω τη γη Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ βέβαια τον Ειρηνικό ωκεανό Που λέγαμε στην αρχή ε, Έχουμε περάσει πάνω από τη Θεσσαλονίκη Την Πελοπόννησο, την Κρήτη Έχουμε περάσει πάνω από ε, τη Ρωσία Και τώρα περνάμε όπως βλέπω Πάνω από τη Γαλλία Τι συμβαίνει εκεί στο Παρίσι Τι γίνεται στην Παναγία των Παρισίων Στη Νότρ Ντάμ Είναι το καμάρι της Γαλλίας, η Νότερ Ντάμ, Βίβλα Φράνς και εκεί πέρα έχουν μαζευτεί όλοι οι άνθρωποι και υμνούν το Θεό με την ε, ε, πρόφαση των Χριστουγέννων και τους ακούμε να εξυμνούν τις ανώτερες ουράνιες δυνάμεις. Ε, θυμάμαι ένα από τα πιο παράξεννα βιβλία που έχω διαβάσει είναι αυτό το παράξενο βιβλίο του Διονυσίου Αροπαγήτου που λέγεται Περί τη Ουρανίου Ιεραρχία. Όπου εκεί υποστηρίζει ότι ο Θεό είναι απλησίαστο, είναι άφατο κλπ. Και, και λέει πολλά για την ουράνια ιεραρχία, δηλαδή για τι φίλε ουράνιας δυνάμει, για το βασίλειο των ουρανών και την ιεραρχία του. Εκεί κάτω τώρα στην Παναγία των Παρισίων ακούμε του Γάλλου να imμουν το Θεό, ψέλλοντα τον ύμνο στα λατινικά, Τεντέουμ Λαουντάμου που σημαίνει «Εσένα ιμνούμε Θεέ μου». Και επειδή όλα είναι θέμα χρόνου, από το παρελθόν παίρνουν ένα μήνυμα από την Βυζαντινή Εκκλησία, από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αν θέλετε, η σημερινή γάλη που τραγουδούν «Εσένα ιμνούμε Θεέ μου», με τα Βυζαντινά κάλαντα που μιλάνε για τον Άναρχο Θεό. Ε, υμνώντας έτσι όπως ακριβώς το έκανε και ο Διονύσιος Αροπαγίτης το περί της Ουρανίου Ιεραρχία, στα Βυζαντινά κάλαντα τον Άναρχο Θεό ότι ο Θεός είναι Άναρχος «Εσένα ημνού με Θεέ μου» λένε στην Ντάμ που παραλίγο να καταστραφεί αλλά κατάφεραν οι φωτεινές δυνάμεις να τη διασώσουν και γιορτάζουν οι Παριζιάνοι ε, το ξαναλέω ο la France. Ε, τραγουδώντας «Τεντέου μου λάουντά μου» «Σε σένα υμνούμε Θεέ μου» και ταυτόχρονα τους απαντούν οι Βυζαντινοί πίσω από το χρόνο με τα Βυζαντινά κάλαντα «Άναρχος Θεός». Ακούτε και τις δύο αυτές ε, Συχνότητε που τις στέλνουμε σε σας μέσα στη νύχτα, την αστροφωτισμένη, τον Χριστουγέννο σήμερα εγώ και η συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Te Deum Laudamum Σαν τα is coming to town. Είναι το σύμβολο των Χριστουγέννων, ο Άι Βασίλη. Ε, και τη πρωτοχρονιά, βέβαια, για εμά, του Έλληνε. Και υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα, το οποίο θα σα εξηγήσω τώρα, εδώ, με τη συγκυβερνήτριά μου, ε, από το control panel τη, που κάνει μεγάλε προσπάθειε να μην μα ανακαλύψουν οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη και διακόψουν την εκπομπή μα από το υπερπέραν. Αλλά τα καταφέρνει πάντοτε με τι μανούβρε τη και το καμουφλάζ, το ηλεκτρονικό που δημιουργεί. Έτσι, ώστε να είμαστε απαρατήρητοι και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε προ εσά για λογαριασμό του Radio Nowhere και του ΑΟΡΑ του κολεγίου. Ή θα σα εξηγήσω τώρα αυτή τη στιγμή το παράξενο μπέρδεμα που υπάρχει με τον Σάντα Κλάου, δηλαδή την άγνωστη, α την πούμε έτσι, προέλευση του Άι Βασίλη. Λοιπόν, προσέξτε, μέσα στη νύχτα τώρα, στην παραμονή Χριστουγέννων, μ' ακούτε να σα εξηγώ. Το μπέρδεμα με τον Σάντα Κλάου και τον Άι Βασίλη. Έχω την προσοχή σα, όπω έλεγε και ο Κέσαρας, Κέσσαρα. Λέντιμη Γεωρία, δανείστε μου τα αυτιά σα. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στου ταξιδιώτε μου ότι στην πραγματικότητα, α πούμε, είναι περισσότεροι, αλλά α το πω έτσι εγώ, υπάρχουν πέντε Άγιοι Βασίλιστε, του οποίου κατά τόπους και επικοινοτρόπω του έχουμε ανακατέψει. Είναι ο πράσινο άνθρωπο, the green man, ο σεντ Νίκολα. Η Νίκλαου, η Σίντερκλα και πολλά ονόματα έχει, ο Σεντ Νίκ, α το πούμε έτσι για να τον ξεχωρίσουμε ω φιγούρα από τον Σεντ Νίκολα, ο Σάντα Κλάου και ο Άγιο Βασίλειο. Ο Άι Βασίλειο, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα στην καθημερινή γλώσσα, είναι, α το πούμε έτσι, ο μεταλλαγμένο Σάντα Κλάου. Τι είναι ο πράσινο άνθρωπο, ο Γκριν Man, είναι μια αρχαιότατη, αρχιετυπική φιγούρα που προφανέστα το πρωτότυπο του Άι Βασίλειου όπω το ξέρουμε πλέον. Και ήταν η προσωποποίηση, ας το πούμε έτσι, της, του δάσους ή της φύσης που λένε κάποιοι. Το έχετε δει σε εικόνες, είναι εκείνο ο γέροντα με, με τη μακριά λευκή ε, το λένε, γενιάδα που μοιάζει ας πούμε με δρύιδι με πλεγμένα κλονάρια και φυλώματα δέντρων πλεγμένα μέσα στα γένια του και στα ρούχα του. Έχει ένα σκούφο σαν τον Ξωτικόν και φυσικά μαγική φύση. Προσφέρει γκυ, ένα φυτό που έχει συνδεθεί πλέον με τα Χριστούγεννα. Είναι ο αρχηγός των Ξωτικών, γι' αυτό και εμφανίζονται ακόμη οι Νάνοι ως βοηθή του. Ε, παλιότερα τον αρχηγό των Ξωτικών τον έλεγαν ε, «The Good Fellow robin ο καλός robin Που είναι και μία γεννησιουργός αιτία του ονόματος του robin Hood, αλλά και του Peter Pan. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τέλο πάντων, αυτό ο Green Mann είναι ο αρχηγό των εξωτικών αρχιτυπικά. Είναι μια figura που μοιάζει με καλοκάγαθο μάγο Μέρλιν των δασών. Ε, οι Κέλτε ονόμαζαν τον Μέρλιν Mirdin the Wild, ακριβώ επειδή ήταν στα δάση. Είναι ο Father Nature, α πούμε, που έγινε Father Christmas. Αλλά αλλού είναι μια θεότητα του χειμώνα, ο άρχον του χιονιού κλπ. Ο οποίο φέρνει δώρα από το άγνωστο. Ο άλλο είναι ο Σεντ Νίκολα, ο Άγιο Νικόλαος. Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν στην Πατάρα, στα νότια παράλια τη Μικρά Ασία, ε, ε, στην Μοιρονία, και ήταν Έλληνα. Είχε πλούσιου γονεί, που τον μεγάλωσαν βέβαια ω πιστό Χριστιανό, αλλά πέθαναν οι γονεί του καημένοι σε μια επιδημία όταν ήταν ακόμη πολύ νέο. Ακολουθώντα όμω ο Νικόλαος τι διδαχές του Χριστού, μοίραζε, ακούστε, ότι ήταν πλούσιο όλα τα αγαθά του στους φτωχούς, στους αρρώστους, τα παιδιά που είχαν ανάγκη και έτσι έδωσε τελικά σταδιακά όλη του την περιουσία, τη μοιράσε στους φτωχού και στους αυτούς που είχαν ανάγκη. Επειδή του άρεζαν τα μακρινά ταξίδια οι μεγάλοι ορίζοντες, αγαπούσε πολύ τους ναύτες, τα πλοία, τη θάλασσα και τα ταξίδια και πάντα προϋπαντούσε του ναυτικούς που ερχόντουσαν και προσευχόταν για αυτούς τα ταξίδια τους. Τελικά, επειδή όλοι τον αγαπούσαν, χρήστηκε επίσκοπος στο τέλος, ενώ ήταν ακόμη μάλιστα νέος και ήταν πολύ γνωστός για τη μεγάλη αγάπη που είχε για τα παιδιά. Κάτω τους διωγμούς που υπέστησαν τότε οι Χριστιανοί, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας τον εξόρισε και μετά τον φυλάκισε. Απελευθερώθηκε ο Νικόλαος στο τέλος τη ζωής του. Πέθανε το 343. Ο τάφο του αμέσω έγινε προσκύνημα. Αγιοποιήθηκε και οι απανταχού ναυτικοί τον ανακήρυξαν άγιο προστάτη του. Και παντού κυκλοφορούσαν όλων των ειδών οι παράξενε και οι θαυμαστέ ιστορίε για τι αγαθοεργίε και για τα δώρα του, αλλά και για τη σωτηρία πολλών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι ναυτικοί. Η μνήμη του γιορταζόταν με τιμέ τον Δεκέμβριο. Αυτό είναι ο ένα από του μεγαλύτερου Αγίου τη Ορθοδοξία, ο Άγιο Νικόλαο, ο Σεντ Νίκ. Μια μεταλλαγμένη εικόνα του πρωτότυπου Άγιου Νικολάου, του Σεντ Νίκολα, που έδωσε τον θρύλο του Άι Βασίλη, όπως τον ξέρουμε, του Σάντα Κλάου, ήταν ο Σεντ Νίκολα εισαγόμενο στη Νέα Υόρκη και στην Πενσιλβανία της Αμερικής από τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς κατά λιγότερο. Οι Ολλανδοί ονομάζουν τον Σεντ uh, Νίκ αυτόν Σίντερ Οι Ολλανδοί πατριώτες στην Νέα Υόρκη, σα θυμίζω ότι στην αρχή ε, η Νέα Υόρκη ήταν κτίσμα ε, και κτίση των Ολλανδών και ονομαζόταν νιου Άμστερνταμ. Και μετά, με αντάλαμα κάτι απικίε στο Σουρινάμ που υπάρχουν μέχρι σήμερα για του Ολλανδού, την πουλήσανε στου Άγγλους. Και αυτή την ονόμασαν Νιου York, δηλαδή γιατί το Ιόρκ είναι στην Αγγλία. Τέλο πάντων, οι Ολλανδοί πατριώτε, λοιπόν, φτιάξανε την αδελφότητα των ιών του Αγίου Νικολάου, Sons of Saint Nicholas, το 1773 και χρησιμοποίησαν τον Άγιο ως σύμβολο αντίβαρο, ας το πούμε έτσι, απέναντι στον Άγιο Γεώργιο των Άγγλων και τις αντίστοιχες αδελφότητες που είχαν φτιάξει εκεί στην Αμερική. Ο Τζον Πίνταρντ, ένας αρχαιοδήφης πατριώτης και μέλος της αδελφότητας, ιδρυτής του New York Historical Society, έγραψε το σατυρικό λογοτέχνημα «Nickerbockers History of New York» με αμέτρητες αναφορές σε ένα γραφικό και χαρούμενο κοκκινοπό χαρακτήρα τον Σέντ Νίκολας. Αυτός δεν ήταν ένας Άγιος Επίσκοπος, αλλά ένας ξωτικοπρεπής Ολλανδός χοντρούλης που κάπνιζε μια πολύ μακριά πίπα και έκανε δώρα στα παιδιά. Αυτή η νουβέλα, το σατερικό αυτό λογοτέχνημα, ήταν η πηγή ε, νέων θρύλων των Απίκων, κυρίω το γεγονό ότι ο Σέντ Νίκολα ξέρει Ποιος αξίζει ανταμοιβή και κατεβαίνει από τις καμινάδες και αφήνει δώρα βοήθειας στους καλούς ανθρώπους δηλαδή που αξίζουν. Ε, λίγο αργότερα ο συγγραφέας Washington Irving εμπνεύθηκε από όλα αυτά και έγραψε το βιβλίο που έγινε διάσημο και τα έκανε όλα αυτά γνωστά παντού σε όλο τον κόσμο. Σε μια συνάντηση τη αδελφότητα αυτή, τον Δεκέμβριο του 1810, ο Πίνταρτ ανέθεσε στον καλλιτέχνη Άλεξ Άντερσον να δημιουργήσει την πρώτη Αμερικανική εικόνα του Saint Nicholas, το 1810. Εδώ είχαμε εμεί ακόμα του Τούρκου. Τον παρουσίασε λοιπόν ο Άλεξ Άντερσον, ο καλλιτέχνη, στο ρόλο του Αγίου που φέρνει δώρα, μαζί με παιδικά κεράσματα μέσα σε κάλτσες που κρέμονται στο τζάκι. Ήταν μια δημιουργία αυτού του καλλιτέχνη αυτό. Η χαρούμενη λοιπόν εικόνα αυτού του ευτραφή Ξωτικού Αγίου γνώρισε πολύ μεγάλη διάδοση τη δεκαετία του 1820 και 30 από ένα συνοδευτικό ποίημα που υπήρχε στην εικόνα αυτή που λεγότανε, είχε τον τίτλο A Visit from Saint Nicholas, μια ε, επίσκεψη από τον Saint Nicholas. Σήμερα περισσότερο γνωστό ως με τον τίτλο The Night Before Christmas. Η νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα Δηλαδή η παραμονή Χριστούγεννα Δηλαδή σήμερα Τώρα που κάνουμε την εκπομπή μας The Night Before Christmas Τι ωραία και αυτή η καταπληκτική animation ταινία Που έκανε ε, ο Tim Burton, The Nightmare Before Christmas Όπου προσπαθούσαν ας πούμε, να τα κάνουν Ένα Halloween τα Χριστούγεννα Λοιπόν το ποίημα αυτό, το The Night Before Christmas, που τα δημιούργησε όλα βέβαια, γράφτηκε από έναν καθηγητή βιβλικών γλωσσών στο New York's Episcopal General Theological Seminary. Τώρα, οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί πατριώτες στην Αμερική συνέχισαν τη μετάλλαξη αυτού του Αγίου Επισκόπου Σεντ Νίκολα σε έναν Elf Saint Nick, που τον αποκαλούσαν Σάνκτ Νίκλαους, μεταλλάσσοντας τελικά το όνομα σταδιακά σε Σάνκτερ Κλάους και τελικά Σάντα Κλάους. Δηλαδή Άγιο Νικόλαος, Σέντ Nicholas, Σίντερκλας, Σαν Νικολάος, Σάνκ Νικλάους, Σάντα Claus. Αυτό στο τέλος συνδέθηκε άμεσα όπως καταλαβαίνετε με τον Green Man, τον πράσινο άνθρωπο των παλιών καιρών. Το 1863, κάπου εκεί, ο πολιτικός πούμε έτσι, γελιογράφος και καλλιτέχνης των κόμιξ, ο Τόμας Νάστ, παραδόξως τον Νάστη που λέμε στα Αγγλικά προέρχεται από το όνομα του Τόμας Νάστ Ο οποίος ήταν ιδιαίτερα πικρόχολος στις υπόλοιπες γελιογραφίες του Ο Τόμας Νάστ λοιπόν ξεκίνησε μια σειρά σπρόμαυρων βινιετών Στο αμερικανικό περιοδικό Harper's Weekly Η οποία ήταν βασισμένη αυτή η σειρά πρόμαυρων βινιετών Στις περιγραφές του ποίηματος και στο έργο του Washington Irving Αυτές οι ζωγραφιές του Ναστ εγκαθίδρυσαν τη γνωστή εικόνα του Σάντα Κλάου που ξέρουμε σήμερα... με παχιά κυματιστή γενιάδα, γούνινο παλτό και σκουφό και τη μακριά του πίπα. Από τότε ο Σάντα άρχισε να απεικονίζεται τελικά από δεκάδες καλλιτέχνες... σε πολύ μεγάλη ποικιλία εμφανίσεων και χρωμάτων. Αλλά κατά τις δεκατείες, αν δεν του 1910-1920... Μια στάνταρ φιγούρα του Σάντα Κλάου, όπως ακριβώς το ξέρουμε σήμερα, ακριβέστατα, δημιουργήθηκε από τα έργα του NCW και του Norman Rockwell, αυτού του μεγάλου Αμερικανικού καλλιτέχνη και illustrator, και άλλων illustrator της εποχής Το 30, 31, 32, κάπου εκεί η φιγούρα αυτή, των καλλιτεχνών αυτών αγοράστηκε από την Coca-Cola και χρησιμοποιήθηκε στι διαφημίσει τη επί 35-40 χρόνια. Οι οποίε έκαναν διάσημο τελικά τον χαρακτήρα σε όλο τον κόσμο και τον καθιέρωσαν ω εικόνα τη σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα. Ένα μαρξιστή θα το γι' αυτό, εγώ δεν είμαι τέτοιο. Μετά πέρασε σε δημόσια χρήση και πίστη. όπως καταλαβαίνετε, που ξεχάστηκαν τελικά οι καταβολέ του και άρχισαν όλοι να αντιμετωπίζουν τον Σάντα Κλάου ως ένα νέο, σύγχρονο, μεταμοντέρνο, θα έλεγε κανεί, Άγιο των Χριστουγέννων. Σε όλα αυτά, βέβαια, από νωρί οι Ορθόδοξοι αντέδρασαν και επανέφεραν τι παλιέ εορταστικέ παραδόσει που σχετίζονταν με τον Άγιο Βασίλειο, έναν από του τρει ιεράρχε. Την ημέρα του Αγίου Βασιλείου, την πρωτοχρονιά, και όχι τα Χριστούγεννα όπω το κάνουν οι Δυτικοί, αρχίζει η προσμονή ενό ταπεινού Έλληνα Αγίου με μαύρα γένεια και σκούρο φτωχικό ράσο, ο οποίο χάρισε όλη την περιουσία στου φτωχού έγινε φτωχό ο ίδιο που έρχεται από την Κεσαρία της καπαδοκία της Μικράς Ασίας για να ευλογήσει τα σπίτια και να πάρει το κομμάτι που αν, του αντιστοιχεί από την Βασιλόπιτα. Ε, ένας φιλάνθρωπο επίσκοπος λοιπόν του 4ου αιώνα άνθρωπος των γραμμάτων που αγιοποιήθηκε η παράδοση λέει ότι μοίραζε νομίσματα και δώρα στους στοχούς τα οποία τοποθετούσε μέσα σε πίτες υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία με αυτό αλλά δεν θα σα κουράσω Άλλε λένε ότι αυτά ήταν πολύτιμα αντικείμενα τα οποία είχαν κατατεθεί ω φόρο από τον λαό προ τον έπαρχο τη Καπαδοκία. Και ο Βασίλειος τον απέτρεψε από το να τα πάρει και τα επέστρεψε πίσω στο λαό. Αλλά μη γνωρίζοντα τι ανήκε στον καθένα, τα βάλε όλα μέσα σε πίτε και τι προσέφερε σε όλου στην τύχη. Και έγινε θαύμα. Και τελικά ο καθένα βρήκε το δικό του πολύτιμο αντικείμενο στη δική του πίτα. Αυτό λέει η παράδοση, από την οποία ξεκινάει η Βασιλόπιτα. Ε... Ο Μέγα Βασίλειο έδωσε στα ελληνικά το όνομά του στον Σάντα Κλάου, Σεντ Νίκ, όπω θέλετε πείτε τον, και έγινε για μα ο Άι Βασίλη. Δημιουργώντα, όπω καταλαβαίνετε, ένα σχεδόν το μπέρδεμα που ελπίζω να το ξεμπερδέψατε λιγάκι με όλα αυτά που σα διηγηθήκαμε εδώ τώρα από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σε αυτή την ατμοσφαιρική μεγάλη ορταστική εκπομπή μα για όλου εσά εκεί έξω με τι ευχέ μα αληθινά από την καρδιά μα για καλά Χριστούγεννα. Μα ακούτε και έξω φίλοι μου. Singing and dream about the presents you'll be bringing, Santa. Promise me, please. Give every reindeer a hug and a squeeze. I'll be good as can be. Mr. Santa, don't forget me. Santa, dear old St. Nick, be awful careful and please don't get sick. But in your coat, I spread's never gone -y. then check our names off your list of naughty Santa, we've been so good, we've lost the dishes. Please, Mr. Santa, look Where you're going Santa Christmas is here Please remember We've been good all year Now this is just Some food for thought Mr. Santa Bring us Please, please, please Mr. Santa το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Και σήμερα, όπω κάθε Τρίτη 8, έτσι και σήμερα, έχετε πέσει επάνω στην Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού που παραδοσιακά κάνουμε κάθε χρόνο πλέον εδώ και κάποια χρόνια. Βλέποντα μπροστά μα και την καταπληκτική πρωτοχρονιά του 2025 που θα είναι ένα πολύ καλό και φωτεινό έτο, όπω όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε με όλη μα καλή καρδιά. Είπαμε όλοι μας την καλή καρδιά, δηλαδή from the heart που λέμε. Λειτουργούμε με την καρδιά μας. Λειτουργούμε με αυτό το κέντρο της φλεγόμενη καρδιάς μας στα πάντα. Και αυτό, καλό ή κακός, μου θυμίζει πάλι τον Κάρλος Καστανέντα. Με συγχωρείται με πολύ στραητήπως και δεν μπορώ να το αποφύγω. Και είμαι αυτός ο οποίο έχει κάνει στην Ελλάδα διάσημη αυτή την παράγραφο από το έργο του Καστανέντα που το είχα ξεχωρίσει και μου είχε αρέσει πάρα πολύ και την είχα μεταφράσει τα ελληνικά. Και θέλω, επειδή εγώ το έκανα να το εκπέμψω σήμερα το βράδυ μιλώντας για τη δύναμη της καρδιάς. Το απόσπρονα λοιπόν από το έργο του Καστανέντα που το λέει ο Δον Χουάν εδώ αυτό είναι το εξή. Θέλεις να σου πω πού οδηγεί ο δρόμος σου. Είναι εύκολο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ίδιο μέρος, πουθενά. Αυτό που έχει σημασία είναι να ακολουθείς τα μονοπάτια που έχουν καρδιά. Να ρωτά, έχει καρδιά το μονοπάτι που βαδίζω. Αν ναι, ακολούθησέ το και μη φοβάσαι απολύτως τίποτε. Ακόμη και αν όλος ο κόσμος θέλει να σε αποτρέψει από το να το ακολουθήσεις. Αν όχι, αν δεν έχει, αφήσέ το. Δεν είναι ένα καλό μονοπάτι να ψάχνεις πάντα τα μονοπάτια που έχουν καρδιά και όταν καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν να μην διστάζεις να τα εγκαταλείπεις. Ποιο μονοπάτι σου λέει η καρδιά σου ότι είναι το σωστό ότι είναι το μονοπάτι της καρδιάς σε περιμένει να το βαδίσεις, πήγαινε. Τα μονοπάτια, ξέρεις, μπορούν να περιμένουν απίστευτα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Children go where I send thee How shall I send thee Well I'm gonna send you one by one One for the little bitty Baby was born, born, born in Bethlehem Children go where I send thee How shall I send thee I'm gonna send you two by two Two for a Paul and Silas One for the little bitty Baby was born, born Send thee. How shall I send thee? Well, I'm gonna send you three by three, three for the Hebrew children, two for the fallen, Silas, one for the little baby. baby was born, born, born in Bethlehem. Children, go where I send thee. How shall I send thee? Well, I'm gonna send you four by four, four for the four that stood at the door, three for the Hebrew children, two for the fallen. I one for the little baby Baby was born, born, born in Bethlehem mm -hmm. Well, children, go where I send thee How shall I thee? send thee? Well, I'm gonna send you six by six Six for the six that never got fixed Five for the gospel, preachers Four for the four that stood at the door Three for the Hebrews Never got, got to heaven, heaven, and a six for the six that never got fixed. Five for the Και τα δεύτερα θα never got to heaven and six, for the six the six never got fixed. Five <bad> έρχεται από το έργο του Κάρλος Καστανέντα που λέει ο Δον Χουάν για τα μονοπάτια που έχουν καρδιά θυμήθηκα δεν θα μπορούσα να μην το θυμηθώ ε, κάτι που έχει πει ο μεγάλος ψυχολόγος πολιτικό μας ο Κάρλ Ιούγκ αναφέρει λοιπόν σύμφωνα με τους Ινδιάνους η λευκή είναι όλη τρελή. μόνο οι τρελοί επιβεβαιώνουν τη σκέψη με το κεφάλι τους αυτή η παρατήρηση με άφησε έκπληκτο και ρώτησα τον Ινδιάνο αρχηγό να μου πει, δηλαδή με τι σκέφτόταν αυτό. Μου απάντησε ότι σκέφτόταν με την καρδιά. Είναι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννων, και σα καλούμε να σκέφτεστε με την καρδιά όπω οι Ινδιάνοι. σω αυτό σα κάνει να ουρλιάζετε, σαν Ινδιάνοι, μέσα στη νύχτα και να χορεύετε το χορό του χιονιού ή το χορό τη βροχή. Ή ποιος ξέρει τι πολεμικό χορό θα σκεφτείτε να χορέψετε για να ενισχύσετε το μυστικό πόλεμο εκεί έξω που κλείνει όλο και περισσότερο προς το φως και θα το δούμε αυτό μέσα στο έτος του 2025. Ελπίζω αν δεν καταφέρουμε τελικά να κάνουμε το χειρότερο να πισωγυρίσουμε από το μονοπάτι που στρίψαμε που σαφώς είναι το μονοπάτι της καρδιάς, το μονοπάτι του φώτος και να στρίψουμε από την άλλη, στο μονοπάτι του Σκότους, γιατί θα μας αναγκάσουν, γιατί δεν είμαστε άξιοι τελικά να το βαδίσουμε. Είναι πολλοί οι λόγοι που θα μπορούσε να γίνει αυτό και πρέπει όλους να τους αποφύγουμε. Εγώ σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Αμερικανό Βάρδο, τον Τζόνι Κάς, ο οποίος μαζί με την αγαπημένη σύζυγό του, την Τζούν Κάρτερ, τραγουδούνε το Jingle Bells για όλου εμά. και... Θέλω σύντομα μάλιστα να κάνω μια εκπομπή, παράδοξο θα σα φανεί, αλλά θα το κάνω για τους Carter Family. Ε, από την οικογένεια αυτή των Αμερικανών παλαιότατων Βάρτων προέρχεται η Τζουν Κάρτερ, η σύζυγος του Τζονικάς που μόλις την έχασε, μετά από λίγους μήνε έφυγε και αυτός. Συνεχίζουμε όμως να τον αγαπάμε και να ακούμε τα τραγούδια του, πόσο μάλλον το Jingle Bells που τραγουδάει μαζί με την Τζουν Κάρτερ για τη συγκυβερνητρία μου αφιερωμένο. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields they go Dancing all the way Bells on bobtails ring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 And soon Miss Fanny Bride was sitting by my side. Her horse was lean and light, a misfortune, weaker lot. But we got, got into a drift plank, and away we got a spot. Got a spot. Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle yeah. all the way. Oh, what fun it is to ride in a... Oh, great. Εκπροσωπούνται το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το Μυστικό Διαστημικό Σκάφο μα, εκπέμπουμε εκεί κάτω τι συχνότητέ μα ε, στην ε, παραμονή Χριστούγεννων τη Γη. Και οι συχνότητε αυτέ αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albito 14 Live αυτή τη στιγμή για τα Χριστούγεννα του 2024 και την Πρωτοχρονιά του 2025. Κάνουμε μια μεγάλη ορταστική εξουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη εκπομπή και την εκπέμπουμε εκεί για όλους εσάς, Του συνταξιδιώτε μας που έχετε επιλογή να την ακούσετε από το ίντερνετ Radio Albedo 14 πρώτα απ' όλα, αλλά και από το Radio Nowhere και από πίσω του από το Αόρατο Κολέγιο, βιβλία του οποίου μπορείτε να βρείτε βέβαια στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Επισκεφτείτε την για να κάνετε εκεί τη δική σας μικρή εξερεύνηση και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια μας βοηθάτε και μας. Λοιπόν, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο. Να υποδεχτούμε την αρχιμενιά και αρχιχρονιά, χρυσή μου δέντρο λιβανιά που λένε και τα κάλαντα της πρωτοχρονιά. Ευχόμαστε να ζεσταθούν όλοι οι άνθρωποι που κρυώνουν μέσα αυτόν τον κρύο χειμώνα. Κανείς να μην είναι μόνος του, να είναι μαζί μπροστά στο τζάκι που θα ανάψουν με την καρδιά τους, βαδίζοντα τα μονοπάτια που έχουν καρδιά, λέγοντας φωτεινές ιστορίες μέσα στη νύχτα για τα περασμένα όμορφα καλοκαίρια και τις παλιές άνοιξε όταν όλα ήταν πολύ διαφορετικά. Και πιστέψτε με, με ελπίδα το λέω και πάλι θα είναι. Σκεύχομαι και εγώ και η συγκυβερνητριά μου για όλους σας η φωτεινή αλήθεια να λάμψει απέναντι σε όλα τα σκοτεινά ψέματα. Και να θυμάστε ότι τα πιο σκοτεινά είναι εκείνα που παριστάνουν τις φωτεινές αλήθειες διαστρεβλώνοντας την ίδια τη φύση του φωτός ότι και καλά πρόκειται για η μήφος, που μπορεί να μας ξεγελάσει ότι πρόκειται για το αληθινό φως βέβαια αν δεν το έχουμε δει ποτέ. Η αλήθεια ταξιδιώτε μου δεν υπάρχει εδώ αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την αλήθεια. Δεν λέμε την αλήθεια για να πείσουμε αυτούς που δεν την καταλαβαίνουν. Τι λέμε, για να υπερασπιστούμε αυτούς που τη γνωρίζουν και την έχουν πει στο παρελθόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρόλο που είναι το πιο σπάνιο θέαμα που υπάρχει, εγώ εύχομαι να γίνει η αλήθεια ορατή σε όλους. Και εύχομαι μάλιστα να φανεί γενναιόδορη απέναντι μας η αλήθεια και να φανερωθεί στον καθένα Ανάλογα με την όρασή του Να μην περιμένει η αλήθεια το δικό μας καλύτερο οπτικό πεδίο Να ιτηθεί η τυραννία που καταδυναστεύει τον κόσμο μας Να ιτηθεί πρώτα μέσα μας και έπειτα εκεί έξω μας Για να ιτηθεί στα αλήθεια Ακούσέ Έχει ισχωρήσει μέσα στο νου σου Συχνά ακόμα και μέσα στην ψυχή σου Έχει ισχωρήσει ανάμεσά μας μέσα στο σπίτι μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο μας Και μας καταδυναστεύει Με σκοτάδι με αρνητισμό, με μιζέρια, με φόβο. Θα ανατραπεί, σα διαβεβαιώνω, όπως ανατράπηκαν όλες οι τυραννίες που γνώρισε αυτός ο κόσμος και αυτός ο εαυτός. Εύχομαι λοιπόν αυτή η τυραννία να αποκαλυφθεί, να κατανοηθεί επιτέλους από όλους, να ξεριζωθεί, να ιτηθεί κατά κράτο και να γίνει μια μακριά ανάμνηση, κατά την οποία θα διηγούμαστε τα βάσανα και τους αγώνες μα εναντίον τη. Πλέον με ένα νέο εαυτό, σπίτι, πατρίδα, κόσμο, εντελώς διαφορετικά, χωρίς τους τυράννους μας. Εύχομαι να αποτύχουν όλα τα σχέδια των πονηρών εις βάρος των ανυποψίας των αγαθών ανθρώπων. Να αποτύχουν όλες οι επιδιώξεις των συνωμοτών εναντίον των λαών. Να αποτύχει όλη η προσχεδιασμένη αποδοχή των αποτελεσμάτων των συνωμοσιών που αποκρίνονται τόσο θρασίτατα ότι δεν υφίστανται και εύχομαι να αποτύχει η αστηρότητα, η κακία, η παράνοια, η ψυχοπάθεια και ο υπολογισμένος ρεαλισμός, η αλαζονική σχεδιασμοί για την καθυπόταξη του κόσμου. Και σε αυτήν τη νέα χρονιά το 2025 να το δούμε αυτό, όπως ήδη φαίνεται ότι θα φανεί, μην χάνετε την ελπίδα σας, οι μεγάλες νίκες της φωτεινής θετική παράταξης, του φωτός, έχουν γίνει ήδη τον τελευταίο καιρό και θα συνεχίσουν να γίνονται και ελπίζω να μην πισωγυρίσουμε και εμείς να συνεχίσουμε μαζί της στο μονοπάτι της αρχιμηνιάς, αρχιχρονιάς, ψηλής μου δέντρο λιβανιάς που λένε και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντά Τα ακούτε εκεί έξω. Ούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα, τη μεγάλη εορταστική Χριστουγεννιάτικη και με φω μπροστά μα την Πρωτοχρονιά 2024-2025. Λive εδώ μαζί με την συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό σκάφο μα. Ταξιδεύουν οι συχνότητέ μα, κάνουν γκλ στο ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 και φτάνουν μέχρι σε εσένα που ακούσα αυτή τη στιγμή και έχει επιλεγεί για να το ακούσει από ό,τι φαίνεται από το ρέντιο Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο δηλαδή, έστω και αν εσύ ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που το ονομάζει τύχη. Βέβαια, ε, εμεί έχουμε ευχηθεί την καλύτερη και τη μεγαλύτερη τύχη με την ιστορία που σα είπα νωρίτερα, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εκπέμψαμε τι ευχέ μα εκεί έξω, ε, και προφορικά, αλλά και με τι μουσικέ μα και τα τραγούδια μα. Της παίξαμε ακόμη και στα χαβανέζικα, μέλη καλή κυμάκα και τώρα ας τις εκπέμψουμε στα ισπανικά. Feliz Ναβιδάδ για όλους εσάς εκεί έξω, φίλοι μου, χρόνια πολλά. hoy e feliz Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Πατελή Γιαννουλάκη, στη Χριστουγεννιάτικη, εκπομπή μα για το 2024. Βλέποντα μπροστά μα την πρωτοχρονιά του 2025, απευθύνομαστε live στου live ακροατές μα και στου μελλοντικού από το κοντινό ή μακρινό μέλλον. Γεια σα, Αλμπίντο 14. Και εδώ είμαστε εξαιτία του Radio Nowhere, βέβαια και του αγορά του κολεγίου. Εμείς, οι άνθρωποι από το Strange, από τον πλανήτη Strange, εγώ και η μου και το πολύ παράξενο μυστικό αόρατο πλήρωμά μας, το μυστικό διαστημικό σταθμό. «Walking in a winter wonderland», πεπατώντας σε μια χειμωνιάτικη χώρα των θαυμάτων. Είναι ένα πολύ παραδοσιακό τραγούδι, στίχη, πάρα πολύ παλιό. Ε, το οποίο έχω βρει μια ηχογράφηση φίλοι μου Το οποίο το απαγγέλει ο Christopher Walken Που είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς ε, Εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό και στο Strange Και προσωπικό δικό μου ε, αστέρι του Χόλιγου Τον οποίο αγαπώ πολύ, τον Christopher Walken Και το απαγγέλει λοιπόν, το Walken είναι Winter Wonderland ο Κρίστοφερ Ωόκεν Κάνοντας ένα πολύ ωραίο λόγο Γιατί Ωόκεν και Ωόκεν Κρίστοφερ Ωόκεν το επώνυμό του Ωόκεν Είναι Ωόκεν Είναι Winter Wonderland Ακούστε λοιπόν Από αλλού Τον Κρίστοφερ Ωόκεν Να λέει Ωόκεν είναι Winter Wonderland Να ακούτε Sleigh bells ring Are you listening? In the lane, the snow is glistening. It's a beautiful sight. We're happy tonight walking in this winter wonderland. Well, howdy. It's just Chris walking, wishing all my friends and family a very Merry Christmas. Christmas always makes me feel warm inside because. I have so many fond memories of the seasons. Building snowmen with my father, it was a traumatic experience because uh, I don't really know where I stand with snowmen. They have no circulatory system that freaks me out, but we would... Decorate them and put on the carrot nose and I think to myself. That's horrible because everything would smell like carrots and I just don't want to be around them, but I think to myself The times we shared were always nice we Had that warm, hot feeling mainly because it was warm outside. We grew up in Southern California, but either way, I digress. Santa is watching, and you have to be good, or else you get caught in your stocking and possibly stabbed in the eye with a soldering iron. Merry Christmas! stuffing. Now, that's the Sainsbury's Port and Cranberry Gravy Recipe. Next, Sainsbury's Cheese Basket, Indulgence Chocolate Orange Log. Down! Sainsbury's Double Cream with Quattro. Yes! And Champagne. Right! What missing? the food's getting cold. Have yourself a Sainsbury's family Christmas. Right, I shall be giving you your presents this year with a touch of magic. A Sainsbury's aromatherapy kit for Auntie Vi. Pour in your bath, dear, not down your throat. For Grand from Sainsbury's, the Titanic video. Remember, dear, you are on it. And a hydro sauce bath set for cousin Raquel a for young Paul a Sainsbury's and Jack Belgian mint truffle. mint. you like a rabbit? Sainsbury's hundreds of Christmas from as 99p. Ακούτε το μυστικό διαστημικό είμαι ο Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το πολύ strange aura, το μυστικό πληρωμά μα από το μυστικό διαστημικό σταθμό στο Υπερπέραν και εκπέμπουμε τις συχνότητες μας εκεί κάτω για όλους εσάς που ελπίζω ότι μας ακούτε σε αυτή τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εορταστική εκπομπή μας από το μυστικό διαστημικό σταθμό και τον Αλμπίντο 14 και το strange. Ακούσαμε μια... Πολύ ε, ιδιαίτερη αστυμπούμπεδη αφήμπηση που έχει κάνει ο Τζον Κλίζ στο παρελθόν, ε, γνωστός πιο πολύ από τους Monty Python. Και τώρα είμαστε σε φάση την οποία έχω αποφασίσει να σας στείλω ένα μήνυμα για τις κατακόμβες. Είναι πολύ δεδομένο ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τα Χριστούγεννα σαφώς γιορτάστηκαν για πρώτη φορά σε κατακόμβες, στην Κούφιαγή δηλαδή, μέσα σε στόες. Και έτσι... Υπάρχει αυτό το παρελθόν των Χριστουγέννων, το υπόγειο, ας το πούμε έτσι, τα underground Χριστούγεννα. Να σας πω κάτι, όταν οι γότθοι κατέκτησαν και λαιλάτισαν τη Ρώμη, γύρω στο 400 μετά η οι κάτοικοι κατέφυγαν όλοι στις κατακόμβες που υπήρχαν μεγάλα δίκτυα στον και υπάρχουν και σήμερα εννοείται, κάτω τη Ρώμη. Οι είσοδοι των κατακομβών σφραγίστηκαν για να προστατευτούν αυτοί που είχαν καταφύγει εκεί να γλιτώσουν από τους βαρβάρους. Πολλούς αιώνε αργότερα, ε, τον 12ο αιώνα, η ύπαρξη των κατακομβών απαγορεύτηκε με νόμο, παρακαλώ. Το ξαναλέω, η ύπαρξη των κατακομβών τον 12ο αιώνα απαγορεύτηκε με νόμο, η ύπαρξή τους. Το ίδιο και οποιαδήποτε δημόσια αναφορά σε αυτές. Είχαμε περάσει ήδη στην απαγόρευση της κουφιάς και του underground. Ήταν όλες οι κατακόμβες τόσο καλακρυμμένες στα υπόγεια δίκτυα των, ώστε παρόλο που έγινε το 12ο αιώνα αυτή η απαγόρευση με νόμο, μόλις το 1578 έγινε δυνατό να ανακαλυφθεί μια συμπτωματικά και να σταδιακά να αρχίσει να εμφανίζεται η γνώση αυτή για την ύπαρξη των κατακόμβων και μέσα σε έναν ή δύο αιώνε ε, αποκαλύφθηκαν και άρχισαν να εξερευνούνται όπου αν δεν κάνω λάθος, εξερευνούνται μέχρι σήμερα. Εξερευνήστε και εσείς το underground, την κούφια γη, μπορείτε να βρείτε και τα ε, βιβλία μου για την κούφια γη. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, το έργο μου κουφιαγί που αποτελείται από δύο βιβλία. Το ένα είναι του 1997 και λέγεται Κουφιαγή και το δεύτερο είναι του 2003-04 και είναι το είσοδος στην Κουφιαγή, το δεύτερο μέρος. Αυτά ήταν για πολλά χρόνια best-seller και για ακόμα πιο πολλά χρόνια εξαντλημένα, τελείως και πλέον με το αόρατο κολέγιο τα εμφανίσαμε σε νέες πανηγυρικές επανεκδόσεις, σε παιτειακές επανεκδόσεις, ε, με τρία νέα κεφάλαια στο δεύτερο βιβλίο, στο είσοδο στην Κούφια Γη και πολλές προσθέσεις και καινούργια επιμέλεια στο πρώτο βιβλίο για την Κούφια Γη με καινούριο design, καινούργια εξώφυλλα, είναι αυτές οι επαιτειακές επανεκδόσεις του έργου μου Κούφια Γη, που είναι διαθέσιμο ακόμα και σε πακέτο με προσφορά εκτός και τα δύο βιβλία μαζί στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από το αόρατο κολέγιο που μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Επισκεφτείτε το website του Strange για να ανακαλύψετε την κούφια γη Ή να την ανακαλύψετε ξανά, όπως ανακαλύψαμε ξανά και τις κατακόμβες των underground κόσμων κάτω από τη Ρώμη. Πλησιάζει η πρωτοχρονιά του 2025 και έχουμε... Πολλά, πολλά να δούμε. Μεγάλα θαύματα, πιστεύω ότι θα δουν τα μάτια μας. Το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Αλλά α έχουμε την ενίσχυση εξάνοθεν και θα τα καταφέρουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. έχουμε και πάλι καλά Χριστούγεννα σε όλους, σε αυτήν την παραμονή Χριστουγέννων και καλό το νέο έτος, ευτυχισμένο για όλους σας, για εσά και την οικογένειά σας, το καινούριο έτος 2025, που έρχεται ακάθεκτο για να φωτίσει το σκοτάδι μας, όπως όλοι το περιμένουμε. Ό,τι και να γίνει, μεγάλα, μεγάλες ας πούμε φωτεινές εκτάσεις θα αποκαλυφθούν το 2025 και μακάρι να τα καταφέρουμε να είναι όλο το... 2025 Φωτεινό, Αν και καταλαβαίνετε ότι είναι δεδομένο ότι οι σκοτεινέ δυνάμει δεν πρόκειται να παραδοθούν έτσι εύκολα, παρόλο που έχουν νικηθεί κατά κράτο μέχρι τώρα σε πολλέ μάχε του μυστικού πολέμου. Τώρα, τελευταία, νομίζω ότι θα θελήσουν να πάρουν τη ρευάνση και έτσι θα έχουμε και τι δυσκολίε μα. Αλλά όπω είπα, αντάστραπεράσπαιρα προ τα άστρα, μέσα από τι δυσκολίε, μέσα από δύσβατου δρόμου να ανεληχθούμε όλοι μαζί. Το 2025 που έρχεται Αυτή είναι η ευχή μας και πάλι από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό μας ακούτε εκεί έξω σε αυτή την παραμονή Χριστουγέννων ή κάποτε στο μέλλον I Out the window when the new year marches in. Open the window! When the, when the new year, year comes marching in. When the new year marches in, I will jump like a kangaroo. when, when the new year, year marches in. in, come on, let's jump!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 When the new year marches in, are you ready? Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και είμαστε εδώ όλοι μαζί γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα και περιμένοντας την πρωτοχρονιά 2024-2025 live εδώ στον Αλμπίντο 14 που δέχεται τις συχνότητές μας από το μυστικό σκάφος μας από το διάστημα από το έναστρο διάστημα όπου κάνουμε ευχές uh, «When you wish upon a star like dreamers do» για να θυμηθούμε και το Walt Disney αυτό μας και βέβαια και τη Μερή και το Πινόκιο και όλα τα άλλα που μας έφτιαξαν μια υπέροχη παιδική ηλικία μας τους μεγαλύτερους. Είμαστε εδώ λοιπόν κάνοντας αυτή την ερωταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή με το μυστικό διαστημικό σταθμό και τη συγκυβερνητριά μου. Και σας ευχόμαστε πάλι και πάλι καλά Χριστούγεννα... και ευτυχισμένο το νέο έτος που έρχεται... φωτεινό και ελπιδοφόρο για όλους σας και εσάς... και την οικογένειά σας και τους αγαπημένους σας συνταξιδιότητες μου. Εμείς κάνοντας τις πτήσεις μας εδώ στο διάστημα... με το μυστικό διαστημικό σταθμό γύρω από τη γη... κάποια στιγμή έχουμε συναντήσει ακόμη και το Enterprise... δηλαδή το διαστημόπλιο των φίλων μας από το Star Trek... Αγαπημένη μα, βέβαια και μοναδικά αυθεντική είναι η πρώτη εποχή του Star Trek με τον Captain Kirk και τον Mister Spock. Ε, και ξεχωρίζω πολλά πράγματα από αυτή την περίοδο του Star Trek. Ένα από αυτά διάλεξα να σας εκπέμψω σήμερα τη νύχτα εκεί κάτω στη γη, που λέγεται Risk is Our Business. Λέει δηλαδή ο Βίλιαμ Σάτνερ, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Captain Kirk Πάντα το θυμόμαστε βέβαια και με το uh, πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι αργότερα τέλη δεκαετίας 70, τον Space Energy Where's Captain Kirk uh, Ο Κάπτεν Kirk λοιπόν, ο Βίλιαμ Σάτνερ uh, έβγαζε ένα λογίδριο προς τους... Uh, Συνταξιδιώτες του, στο Enterprise και τους έλεγε Μη φοβάστε, risk is our business Το ρίσκο, το να κινδυνεύουμε είναι η δουλειά μας Τους υπενθύμιζε σε διάφορες δύσκολες φάσεις Ο Captain Kirk στο πληρωμά του Και θέλω να σας εκπέμψω αυτό το μήνυμα από τον Κάπτεν Kirk. Ξέρετε εσείς γιατί το λέω Risk is our business Να το θυμάστε πάντα είναι ένα μήνυμα που σας έρχεται Λίγο πριν την πρωτοχρονιά του 2025, από τον Captain Kirk από το Star Trek και το διαστημόπλιο Enterprise. Και βέβαια, ταυτόχρονα θέλει, όπω μου λέει, ο Captain Kirk να σας ευχηθεί και καλές γιορτές Θα το κάνει και αυτό μετά το λογίδριό του. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Χρόνια πολλά σε όλου σα. We we'll all be deeply involved. It must be unanimous then I still want one question answered to my satisfaction. Why? Not a list of possible miracles, but a simple, basic, understandable why that overrides all danger. And let's not kid ourselves that there is no potential danger in this. They used to say that if man were meant to fly, he'd have wings. But he did fly. He discovered he had to. I don't believe we can stop. In fact, through all our existence, the frightened and faint-hearted have been warning men not to push any further, not to learn any more, not to hope, grow, and exceed themselves. I don't believe we can stop. I don't believe we're meant to. Do you wish the first Apollo mission hadn't reached the moon or we hadn't gone on to Mars and then to the nearest star. That's like saying you wish that you still operated with scalpels and sewed your patients up with catgut like your great, great, great, great grandfather used to. I'm in command. I could order this, but I'm not. Because... Dr. McCoy is right in pointing out the enormous danger potential in any contact with life and intelligence as fantastically advanced as this. But I must point out that the possibilities, the potential for knowledge and advancement is equally great. Risk. Risk is our business. That's what the starship is all about. That's why we're aboard her. Space, a final frontier.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 everybody it's Christmas time and I want to wish you uh, a Merry Christmas and a Happy New Year but more importantly I I, I wish uh, a, a true fulfillment uh, for you for the year to come uh, our world is filled with uh, danger and apprehension but it's also filled with joy and uh, and uh, victory we can do so much this coming year about our world and about ourselves Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό στη Χριστουγεννιάτικη live εκπομπή του Τα Χριστούγεννα του 2024 προ το μέλλον. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη, όπου μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εδώ από το μυστικό σκάφο μα κάνουμε αυτήν την ατμοσφαιρική ορταστική εκπομπή μα παραδοσιακά όπω κάνουμε τα τελευταία χρόνια για να σα ευχηθούμε και να σα ευχαριστήσουμε όλους εσά τους συνταξιδιώτες μας και ακροατές μας και αναγνώστες μας ε, λέγοντα σας χρόνια πολλά και προσφέροντάς σας όλα τα μηνύματά μας τα εορταστικά και τις μουσικές μας τις οποίες τι περισσότερες επιλέγει η ίδια η συγκυβερνητριά μου έκανε την τιμή ε, η κατάσταση την οποία βιώνουμε εδώ πέρα είναι μια δύσκολη κατάσταση όπως και να το κάνουμε και βλέπουμε ακόμα και τους πολέμους που γίνονται ανα τον κόσμο ε, αυτά εμένα μου θυμίζουν ε, ε, κάτι που περιγράφει απόλυτα την σημερινή πολιτική και οικονομική κατάσταση του κόσμου ε, Κάτι που έχει πει ο άλκαπόν Ο Αλκαπώνε, ο αρχιμαφιός ο, ο, ο, ο πιο διάσημος όλων των εποχών Είχε πει το εξής θρηλικό Το να κάτι ευγενικά με ένα όπλο στο χέρι είναι καλύτερο από το να ζητάς κάτι ευγενικά είναι πολύ ωραίο το να ζητά κάτι ευγενικά με ένα όπλο στο χέρι είναι καλύτερο από το να ζητά κάτι ευγενικά αυτό έχει πει ο και αυτό περιγράφει απολύτα τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα και τον παρατηρείτε ε, μέσα από τις οθόνες σας χωρίς να ξέρετε και αν είναι αληθινά αυτά που σας εκπέμπουν τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση υποτίθετε ότι ζούμε μέσα στο Μάτριξ εδώ πέρα, μην το ξεχνάτε εμείς δεν το ξεχνάμε ποτέ ε, το έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας, καθώς προσπαθούμε και εμείς να τα καταφέρουμε προς το φως. Λοιπόν, ε, α, αν κάποιοι δεν τους αρέσει το φως, δεν τους αρέσει για παράδειγμα χρονικά να ζούνε με την ηλιακή μέρα και θέλουν να είναι στην σεληνιακή μέρα, γιατί είναι σεληνιαστές, είναι σεληνιασμένοι, απλά πρέπει να ρυθμίσουν το ρολόι τους, να χάνει 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα κάθε ώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουν να, είναι στην, να ζουν στις ελληνιακοί μέρα, στο ημίφος. Εμείς όμως πάντοτε κυνηγάμε το φως, κυνηγάμε τον ήλιο, το βασιλιά, το θεό του κόσμου μας, θα έλεγε κανείς, του φωτός, ε, είτε συμβολικά είτε κυριολεκτικά. Το μήνυμα πάντοτε είναι «Don't fade away». Ε, «Μην σβήνετε». Αν το κάνετε αυτό το σκοτάδι θα κατακτήσει τα πάντα, θέλετε Πρέπει να είστε όπως το έλεγε ο Τζωνικάς flower of light in a field of darkness Να είσαι ένα άνθος του φωτός μέσα σε ένα λιβάδι του σκότους Αυτό είναι το μήνυμά μας Μου αρέσει φίλοι μου να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ένα νόημα Όλα έχουν ένα νόημα το νόημα είναι το προϊόν του νου φυσικά και αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε ότι είμαστε πνεύματα και αν είμαστε πνεύματα όλα έχουν ένα νόημα, ένα μυστικό νόημα, τα πάντα και ίσως τώρα που το σκέφτεστε καλύτερα ίσως, ίσως εμείς να είμαστε ανόητοι, τι λέτε Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε νόηση, να αποκτήσουμε νόημα το 2025 που έρχεται και αυτή είναι η ευχή που θέλω να εκπέμψω αυτή τη στιγμή προς εσάς, προς την καρδιά σας, προς το νου και το πνεύμα σας. Να μην είστε ανόητοι. Να πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει ένα νόημα, διότι όντως έχει, όλα έχουν ένα νόημα, ένα μυστικό νόημα. Θα το ανακαλύψετε. Ούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Κάνουμε την ορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας εδώ από το σκάφος μας. Αναπεταδίδονται οι συχνότητέ μας από τον Αλμπίντο 14 όπως κάθε τρίτη στις 8 έτσι και σήμερα που είναι παραμονή Χριστουγέννων. Κάνουμε μια εκπομπή η οποία θέλει να σας εμπνεύσει την μαγεία των Χριστουγέννων και την ελπίδα για τον καινούριο χρόνο μπορούμε να το κάνουμε εύκολα με τα μηνύματά μας προς την καρδιά σας και με τις μουσικές μας. Και αυτό κάνουμε και ελπίζω να τα καταφέρνουμε. Και θέλω εδώ να σας θυμίσω, το έχω γράψει στο παρελθόν σε κείμενά μου αλλά ας το εκπέμψω εκεί κάτω, κάτι πάρα πολύ ωραίο που διάβασα κάποτε από τον μεγάλο νομπελίστα ποιητή, τον Ιρλανδό, τον William Butler Gates που είναι από τους αγαπημένου μου. Ο Γέιτς έχει γράψει πολλά καταπληκτικά πράγματα, αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα και θέλω να το εκπέμψω και κάτω σήμερα ε, στη γιορτινή αυτή η μέρα. Τη σωτήρια μέρα, αυτήν όπου γιορτάζουμε τη γέννηση του σωτήρα του κόσμου. Χαίρε σωτήρ κόσμου Συγκρίνεται η φωτιά της τελευταίας ημέρας με τη φωτιά του αλχημιστή και τον κόσμο με το φούρνο του αλχημιστή πρέπει όλοι μας να διαλυθούμε προτού η θεία ουσία, ο υλικό χρυσός ή η η έκσταση, να ξυπνήσει. Αληθινά, έχω διαλύσει το θνητό κόσμο και έχω ζήσει ανάμεσα σε αθάνατες ουσίες, αλλά δεν έχω κερδίσει καμία θαυματουργή έκσταση. Καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά, παραμέρισα τις κουρτίνες και κοίταξα έξω, στο σκοτάδι της νύχτας. Και μου φάνηκε μέσα στην ανήσυχη ονειροπόλησή μου πως όλα αυτά τα μικρά φωτεινά σημαδάκια που γεμίζουν τον ουρανό είναι η απόμακρη φούρνη απειράριθμων θεϊκών αλχημιστών που εργάζονται ασταμάτητα, αλλάζοντας το μολύβι σε χρυσό, τη θλίψη σε έκσταση, τα σώματα σε ψυχές, τη σκοτεινιά σε θεό. Και αντικρίζοντα τώρα για πρώτη φορά το τέλειο έργο τους ένιωσα βαριά τη θνητότητα πάνω μου και έβγαλα ένα μεγάλο λιγμό από μέσα μου που αντίχιζε ως πέρα. Ένα λιγμό που πολλοί ονειρευτές και άνθρωποι των γραμμάτων έβγαλαν στους καιρούς μας. Καλώντας απεγνωσμένα για τη γέννηση αυτής της περίτεχνη πνευματικής ομορφιάς που από μόνη μπορεί να ανασηκώσει τους ουρανούς ψυχές φορτωμένες τόσο βαριά με τόσα πολλά όνειρα Στέλνει το μήνυμά του μέσα από το χρόνο ο William Μπάτλερ από την Ιρλανδία για όλους εσάς τους συνταξιδιώτε μου εκεί κάτω με τις ευχές μας να μετασχηματίσετε τη σκοτεινή περιπέτεια στην οποία έχετε εμπλακεί με ένα φωτεινό ταξίδι dont have madton sweet silver bells, all seem to say From everywhere, feeling in the air All of the countries raising the south All in a dance, all in a dance Hey, hey, hey, will sing songs of the chick Christmas is here. hey, boy We will sing songs of the chick Christmas Ταξιδιώτε μου ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου με μεγάλη μα χαρά μέσα στη μαγεία αυτή τη όμορφη νύχτα, τη ένα τρει νύχτα, εκεί προς εσά τη μεγάλη ορταστική εκπομπή τη Χριστούγεννιάτικη και Πρωτοχρονιάτικη του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού. Παραδοσιακά όπω το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Έρχεται η Πρωτοχρονιά του 2025 και ένα καινούριο χρόνο. Πολύ μεγάλες αλλαγές έρχονται, φίλοι μου. Σας προειδοποιώ. Τώρα, προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο κανείς δεν μπορεί να το πει με απόλυτη βεβαιότητα προς το παρόν. Όλα φαίνονται να έρχονται προς το καλύτερο αυτές οι αλλαγές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όπως και αν συμβαίνει, όλες οι ενδείξεις σοβαρέ, δείχνουν ότι έρχονται αυτές οι αλλαγέ ακάθεκτες. Καλό είναι λοιπόν... Καθώ πλησιάζουμε στην πρωτοχρονιά του 2025 και φαίνεται να βουτάτε μέσα στην λίμνη του καινούργιου χρόνου, καλό είναι να αρχίσετε να σκέφτεστε για αναπάντεχες αλλαγές στον κόσμο σας και στη ρουτίνα σας. Για να μην βρεθείτε προ μεγάλων εκπλήξεων και αποδειχθείτε εντελώς ανίδεοι και απροετοίμαστοι. Συνταξιδιώτε μου, η αιτιμότης είναι τα πάντα, όπως έλεγε ο Σέξπερ ή έσω έτοιμος, όπως λένε και οι πρόσκοποι. Ευτυχισμένο το νέο έτος 2025, έσω έτοιμοι. μακούτε. Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού, όπω το είχαμε υποσχεθεί, παραδοσιακά το κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και μερικά χρόνια, έτσι και σήμερα, έτσι κι αλλιώ, κάθε Τρίτη στι 8 στον Αλμπίντο 14, εκπέμπεται ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό live ή σε όμορφε επαναλήψει που μπορείτε να τι εξερευνήσετε στι συχνότητε του Αλμπίντο 14, αλλά και στο player του περιοδικού Strange, το website του περιοδικού Strange. Είμαστε εδώ λοιπόν με τη συγκυβερνήτρια μου και με το αόρατο μυστικό παράξενο πληρωμά μας. Ε, ακούσαμε ε, συχνότητες που εκπέμψαμε από τα Ιμαλάια ε, για να σας ε, προειδοποιήσουν τέλο πάντων για τι αλλαγέ που έρχονται με το 2025. Ε, είμαστε πολύ παράξενοι τύποι, για να εκπέμπουμε τέτοιες μουσικές ημαλαίων παρά του Χριστουγέννων Το καταλαβαίνω Αλλά μπορούμε να γίνουμε ακόμη πιο παράξενοι για εσάς ε, Σας ευχόμαστε καλά πανκ Χριστούγεννα ε, Εσείς που νοσταλγείτε την πανκ εποχή Εκπέμπουμε εκεί κάτω σε σας το Jingle Bells Από ποιους άλλους, από τους Sex Pistols Μα ακούτε εκεί έξω Through the snow in the one-husband sleigh, How oh, that feels we go, laughing all the way. Bells our ring, making spirit bright. is to ride and sing a sleigh night. Single hey. bells, single bells, sing a lot way. what to ride a one sleigh. bells, single bells, sing lot of way. is to ride and To I thought I'd take a ride I send the sun Was sitting by my side, my horse was lean and lean. Best fortune seemed his lot until we hit a back and then we ended shot, hey, Jingle bells, jingle bells, jingle all way. Now I it, it is to ride in one horse silver sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, way. To fall in for his pain Hitch him to a sleigh, and then you'll take a lane Take your bills, take your bills, take out of the way Now I find out it it's the ride in one a slay Take your bills, take your bills, take it out of the way I find out it's the ride in a Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, φίλοι μου, στην μεγάλη χριστουγεννιάτικη εορταστική εκπομπή που εκπέμπουμε live εδώ στο Αλμπίντο 14 και προετοιμαζόμαστε και μπαίνουμε και στην πρωτοχρονιά του 2025 όλοι μαζί να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες σαν συνταξιδιώτες που είμαστε, ελπίζω. Εδώ με τα μηνύματα και τις μουσικές που στέλνουμε σε όλους εσάς από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Παίξαμε τους Sex Pistols βέβαια παραδοσιακά και το Jingle Bells και δυστυχώς δεν μπορούμε να εκπέμψουμε βίντεο. Ε, θα ήταν ωραίο αυτό, θα μου άρεσε. Εμπάσχερτος η εκπομπή μας είναι παραδοσιακά ραδιοφωνική αλλά αν θα είχα να σας εκπέμψω ή να σας προτείνω ένα βίντεο ίσως το πιο αγαπημένο μου είναι ένα, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, είναι ένα, ένα καταπληκτικό πολύ ωραίο βίντεο για τις ημέρες αυτές, τις γιορτίνες Από τους Dropkick Murphys, αυτούς τους αδιόρθωτους Ιρλανδούς της Βοστόνης Που μας έχουν συνηθίσει σε καταπληκτικά κομμάτια Οι Dropkick Murphys λοιπόν έχουν ένα ερωταστικό τραγούδι Που ταιριάζει απόλυτα για τις ημέρε αυτές, που λέγεται The Seasons Απόνας ε, το season, δηλαδή οι γιορτινές μέρες, η εποχή αυτή είναι πάνω μας, ήρθε. The season, Απόστροφο es, aponas. The season is απόνας. Dropkick Murphys. Mm -hmm. Δείτε αυτό το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο και δείχνει ας πούμε τι συμβαίνει σε μια παραδοσιακή οικογένεια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, όπου γίνεται ένας κυριολεκτικά χαμός. Ε, οι Ιρλανδοί μοιάζουν πολύ με του Έλληνε, όπως τους έχω ζήσει εγώ, εγώ σε πολλά και είναι και πάρα πολύ φιλέλληνες και εμείς βέβαια είμαστε πολύ Ιρλανδόφιλοι ειδικά εγώ έχω την Ιρλανδία όπως και τη Σκωτία με στην καρδιά μου πάντα και έτσι λοιπόν ε, θέλουμε να εκπέμψουμε εκεί έξω μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου Dropkick Murphy στο The Seasons Απόνας και να σας καλέσουμε να το δείτε και σε βίντεο στο YouTube θα σα αρέσει πολύ αν δεν το έχετε δει Καλά Χριστούγεννα φίλοι μου The Seasons Απόνας It's that time of year Brandy and eggnog There's plenty of cheer There's lights on the trees And there's wreaths to be hung There's mischief and mayhem And songs to be sung There's bells and there's holly The kids are gung-ho True love finds a kiss Beneath fresh mistletoe Some families are messed up While others are fine If you think yours is crazy Well, you should see mine my... my sisters are whack jobs I wish I had none Their husbands are losers And so are their sons My nephew's a horrible Wise little twit He once gave me a nice gift wrap box for. Of... He likes to pelt carolers With icy snow Take them out back and deck more than the halls With family like this I would have to confess I'd be better off lonely, distraught and depressed The season's apart! Και μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Έκπληκτοι οι κάτοικοι του Άλεν, ενό μικρού χωριού στη Γαλλία, αντίκρισαν ένα πλήθο ξωτικών να κάνει την εμφάνισή του στα πυκνά δάση τη γύρω περιοχή. Απίστευτο και όμω αληθινό. Βέβαια, επρόκειτο στην πραγματικότητα για μικρά ξωτικά και νάνους, τα οποία, αφού είχαν κλαπεί από του κήπου των σπιτιών του χωριού, μιλάμε για και τα μικρά γαλματάκια που βάζουν στου κήπου. Τα ξωτικά και οι νάνοι αυτοί αφού κλάπηκαν από τους κήπου των σπιτιών του χωριού από κάποιους επισκευάστηκαν, βάφτηκαν με νέου και τελικά αφέθηκαν στα δάση για να ζήσουν ελεύθερα όπως δήλωσε η οργάνωση που το έκανε. Το γαλλικό κίνημα απελευθέρωσης των ξωτικών των κήπων το οποίο ανέλαβε και την ευθύνη για το περιστατικό, το οποίο πιστεύει ακράβαντα σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε πως αν τα μικρά ξωτικά και οι νάνοι των κήπων απελευθερωθούν από την ανθρώπινη δουλεία των κήπων και αφαιθούν στο πραγματικά φυσικό τους περιβάλλον, θα μπορούσαν έτσι να συνεχίσουν ανενόχλητα τη ζωή τους στο ιδυλιακό πατρογονικό τους τοπίο. Ελευθερία λοιπόν στα ξωτικά των κήπων. Απελευθερώστε τα. Μα ακούτε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 Για να Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Πατελή Σήμερα τη νύχτα μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου μέχρι τώρα εκπέμψαμε για όλου εσά, του συνταξιδιώτε μα, επιλεγμένου από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο. Ποιο ξέρει για ποιο λόγο έχετε επιλεχθεί να ακούσετε όλα αυτά, και πάντα να ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Εδώ, καθώς οι συχνοτητέ μα αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Albedo 14 κάθε τρίτη στις 8, live σήμερα είναι τα Χριστούγεννα, παραμονή Χριστουγέννων του 2024, θα τα ακούτε και στο μέλλον προφανώς και εμείς περιμένουμε ακόμα την έλευση του 2025. Αν εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή είστε ήδη μέσα στο 2025, ε, σας ευχαριστούμε που στέλνετε τα μηνύματά σας στο παρελθόν και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ο μυστικό πόλεμο κερδίζεται από το φως όπως σα είπα. Θα το δούμε αυτό το 2025. Ε, αντάστρα περάσπέρα, βέβαια, προς τα άστρα μέσα από δυσκολίε είναι πάντα το μήνυμά μα. Να σα θυμίσω, εσύ που με ακού, πρέπει να βλέπει όλο αυτό το πράγμα με το μυστικό πόλεμο, με τον αγώνα σου. Πρέπει να δει το πράγμα προσωπικά, όχι συλλογικά. Το συλλογικό είναι εξουσιαστικό τρίκ. Υπονοεί ότι στο τέλο απαιτείται μια διαχείριση αυτή τη συλλογικότητα. Και ταυτόχρονα μια κοινή λογική, μια κοινή γνώμη, ένα κοινό συμφέρον, ένα κοινός νους, μια κοινωνία και λοιπά και λοιπά που δεν σε συμπεριλαμβάνει στα αλήθεια. χάνει το individuality σου, την ατομική σου ελευθερία, την οποία την έχεις επειδή σου την έχει δώσει ο Θεός και κανένας κοινωνιουργός Ποια στάση θα έχεις σαν άνθρωπος, εσύ που με ακού, να πάρει την επευθυνότητα την ανθρώπινη, την ανθρωπιστική. Ποια στάση θα έχει σαν Άνθρωπος ως ελεύθερη ανθρώπινη οντότητα απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει με αρχές, με το ίσως της ανθρωπότητάς μας με αρετή και φως το οποίο έχει προέλθει από το Βασίλειο των Ουρανών και το συζητάμε, αλλιώς δεν το συζητούσαμε Ποια στάση θα έχεις λοιπόν με αρχές τις αξίες της ανθρωπότητάς μας ως ελεύθερη οντότητα ανθρώπινη απέναντι στο σκότος και στον έλεγχο και στη δύναμη που κυριαρχεί παντού και την οποία έχει υιοθετήσει και είσαι υπηρέτη τη, πρέπει να απελευθερωθεί από αυτή την αλυσίδα. Γιατί η στάση σου είναι αυτή που μετράει πάνω απ' όλα. Η απόψει σου για τον κόσμο και πώ πρέπει να αλλάξει ο κόσμο και τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να μην γίνει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία για κανέναν. Ούτε καν για σένα που τα λε. Κοροδεύει τον κόσμο. Η στάση σου είναι αυτή που μετράει. Τι κάνει εσύ προσωπικά, Τι έχει να μα πει για σένα προσωπικά. Ήρθε η ώρα να δικαιώσεις το πνεύμα σου μες το 2025. Μην ακούτε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής, οτιδήποτε. Ακούτε αυτό που κάποιοι λένε στη μάζα και έτσι συμφωνείτε και έτσι συμφωνείτε και εσείς ότι ανήκετε στη μάζα. Είστε δηλαδή μαζάνθρωποι. Δεν είναι κακό να είμαστε μαζί. Σαν ελεύθεροι άνθρωποι, αγαπημένοι ο ένας με τον άλλον, αγαπάτε αλλήλους. Είναι κακό να είμαστε μαζα. Τίποτα δηλαδή, εμπλόμπου. Έχω δικό μου πνεύμα που διαμορφώνει τη δική μου συνείδηση. Δεν έχω ανάγκη την εκπομπή τεχνητής κοινής συνείδησης που γίνεται μέσα από τα μη Ε. Δεν συζητούν αυτό που συμβαίνει τα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα και τα social media και τα youtube channels τα περισσότερα των εξυπνάκινων. Δεν συζητούν αυτό που συμβαίνει. Διαμορφώνουν την εικόνα αυτού που συμβαίνει. Αυτοί τη διαμορφώνουν. Δημιουργούν δηλαδή αυτό που συμβαίνει τελικά στη συνείδηση των ανθρώπων. Αντισταθείτε απέναντι σε αυτό και αποκτήστε προσωπική, ενημερωμένη, γνωσιολογική, αφυπνισμένη, πνευματική στάση. Και αντίστοιχα προσαρμόστε τι πράξει σα, τα πράγματα που κάνετε, όχι στον κόσμο, αλλά εκεί που είστε. Ε, θυμόμαστε πάντα το παλιό καλό σύνθημα που μνημονεύω και στο βιβλίο Μυστικό Πόλεμος του ε, παλιού Προέδρου των ΗΠΑ, πολύ περιπετειώδη τύπου, του Θίοντορ Ρούσβελτ, όχι του Φράγκλιν Τελάνο Ρούσβελτ, πιο παλιά, του Θίοντορ Ρούσβελτ, ο οποίος έχει πει κάνε αυτό που μπορείς, ε, ό,τι καλύτερο μπορείς, εκεί που είσαι, με αυτά που έχεις. Αυτό είναι το μόνο πρακτικά σωστό, σύνθημα που πρέπει να εκπέμπουμε εκεί έξω μετά το σύνθημα εξερευνήστε εξερευνήστε είναι το σύνθημά μας και μετά κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς με αυτό που έχεις εκεί που είσαι δηλαδή στον εαυτό σου, στο δωμάτιό σου στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου στη γειτονιά σου, στην εργασία σου στην υλοποίηση των ονείρων σου και στη διαχείρισή σου της καθημερινής σου πραγματικότητας όπως αυτή εφάπτεται με τους άλλους ανθρώπους και τελικά με τον κόσμο. Να έχεις μια προσωπική στάση, αυτό είναι ε, το ζητούμενο από τη φωτεινή θετική παράταξη. Αυτό σου λέει στο Μυστικό Πόλεμο. Και ήρθε η ώρα να δικαιώσει επιτέλους το πνεύμα σου ότι είναι δικό σου. Μην ακούτε τι λένε από εδώ και από εκεί. Οι άνθρωποι που βλέπετε ότι διαμαρτίρονται και καλά και μιλάνε είπε τι θέμα για αντίσταση και λένε διάφορα. Δεν είναι στα αλήθεια εναντίον του συστήματο. Προσέξτε το αυτό, σας το λέω εγώ. Δεν είναι στα αλήθεια εναντίον του συστήματο. Απλά διαμαρτίρονται ότι το σύστημα δεν δουλεύει καλά. Θέλουν το σύστημα να κάνει τη δουλειά του δεν είναι εναντίον του. Είναι σημαντική η παρατήρηση μα αυτή και πρέπει να το παρατηρήσετε. Μην ακούτε επίση αυτού που διαδίδουν κάτι αρνητικό, που γκρινιάζουν συνεχώ και κατηγορούν για το ένα ή για το άλλο ή του άλλου ανθρώπου. Αν βλέπετε κάποιον να κατηγορεί του άλλου ανθρώπου συνεχώ, σημαίνει αυτό είναι κακό άνθρωπο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μην ακούτε αυτού που λένε μόνο ότι κάτι δεν του αρέσει. Ακούστε αυτού που λένε ότι κάτι του αρέσει. Να σα προτείνουν αυτή την ομορφιά. Να την προεκτείνετε. Τέτοια πράγματα. Ο πνευματικό κόσμο, φίλοι μου, δεν είναι ο υλικό κόσμο. Γι' αυτό και όταν μιλάμε για τον πνευματικό κόσμο δεν πρέπει να του αποδίδουμε και καλά τις ιδιότητες του υλικού ούτε βέβαια και τις κακές του συνήθειες είναι ένας άλλος κόσμος που τη μαγεία του και το θαύμα του την βιώνουμε πολλές φορές με τη μαγική ατμόσφαιρα που έχουμε στις παραδοσιακές εορτές μας όπως αυτή των Χριστουγέννων και τη πρωτοχρονιά. αυτόν τον άλλο κόσμο ξέρουμε ότι τα περισσότερα όνειρά μα μπορεί να μην γίνουν αληθινά κι όμω συνεχίζουμε να τα ονειρευόμαστε έχουμε μάθει ότι τα όνειρά μας είναι σημαντικά όχι γιατί γίνονται αληθινά αλλά γιατί μας οδηγούν σε μέρη που ποτέ δεν θα πηγαίναμε αλλιώς και μας διδάσκουν πράγματα που ποτέ δεν θα ξέραμε ότι μπορούσαμε να μάθουμε αυτό είναι μια παράγραφος που μόλις απήγγειλα που προέρχεται από το βιβλίο μου «Ονειροπόλος» Τα όνειρά μας, το πνεύμα μας δεν είναι τα πάντα, αλλά είναι το πρώτο βήμα για τα πάντα. Τουλάχιστον. Μην το ξεχνάτε αυτό, αυτά τα Χριστούγεννα και αυτή την πρωτοχρονιά. Θέλουμε να σας ευχηθούμε, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Merry Christmas everyone, ε, καθώς εκπέμπουμε εκεί κάτω. Το τελευταίο κομμάτι που θέλουμε να σας στείλουμε στην καρδιά σα αυτή την γιορτινή ένας τρινύχτα, είναι ένα μήνυμα από το φω. Καλά Χριστούγεννα σε όλου ευτυχισμένο το νέο έτος 2025, συνταξιδιώτες μου, μην παραδίνεστε. Αφήστε τη μαγεία αυτών των ημερών να σας βοηθήσει να καταλάβετε πως το φως μας, το προσωπικό, το εσωτερικό μας είναι τα πάντα και ας γίνει υπέρλαμπρο στην γιορτινή αυτή η εποχή, ας γίνετε εσείς οι ίδιοι το αστεράκι επάνω στο χριστουγεννιατικό δέντρο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και ευχαριστούμε που μας ακούσατε μέχρι τώρα. Καλή Καληνύχτα, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Γεια σας! Time for parties, celebrations, people dancing all night long. Time for presents and exchanging wishes. Time for singing Christmas songs.